Καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6. Λοιπόν, ε, ανοίγω σήμερα το κομπιούτερ το μου κάτι να δω, μπαίνω μέσα στα, στην επικοινωνία και σας βλέπω καλή μου ότι ανεξαρτήτου ώρας μου στέλνετε SMS, μηνύματα στο email. Δηλαδή, έτσι το χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή μπορείτε να συμμετέχετε με τις ε, ε, μέσω SMS ε, στην κλήρωση που θα γίνει για πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη ή γράφετε επαμ κενό τη λέξη βιβλίο οπωσδήποτε, αν θέλετε και το όνομά σας, αλλά να υπάρχει λέξη βιβλίο για να το ξέρουμε για να μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Και το αποστολή στο 54344. Ε, μετά, οτι οτιδήποτε άλλο θέλετε, ε, μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μέσω του 54344 ή στο 210-9407.000. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Παρασκευής. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας σε ό,τι αφορά την κλήρωση του βιβλίου στο 54-344 επάν και ενώ λέξη βιβλίο και το όνομά σα. Λοιπόν, αυτά τα να πούμε για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίς ό,τι αφορά την επικοινωνία. Να πάμε κατευθείαν σήμερα στα αυτά που έχουμε, γιατί δεν είμαστε δύο στο στούντιο, είμαστε τρεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς τον Κλεάνθη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα. Είστε οι πρώτοι που μαζί με το βήμα. Ελπίζουμε. Πες ως τι είσαι εδώ. Είμαι από το πρόγραμμα, είμαι στο πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Είμαι στη φάση της προεπάνεταξης. Μάλιστα. Και ας πούμε... Είναι μια δύσκολη κατάσταση και για μας. Στις προηγούμενες μέρες εμείς κάναμε μια αναφορά και είχαμε πει εδώ ότι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτό τον κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Ε... Και η γενική μας θα ανοιχτεί σε ναι. οτιδήποτε ακριβώ συμβαίνει. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καζάκη. Δεν υπάρχει θέμα, Καταρχήν, ας πούμε... Ε, ο κύριος ε, Λοβέρδος μας έκοψε, μας έκοψε τα ποσοστά. Ε, παίρνουμε σαν χρήστε που είμαστε mm -hmm. στην, στην διαδικασία της ανάρρωσης. Ε, παίρναμε ένα επίδομα mm -hmm. για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Και δεν έχει ακουστεί πουθενά, ενώ, ε, ενώ δεν μας ε, λένε δεν θα περικοπούνε και ότι ας πούμε ίσως μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα ψέμα, γιατί έχουν πάει από ένα χρόνο και πίσω, με τον mm -hmm. κύριο Κουτρουμάνη, ε, που μας βάλανε τα ποσοστά αναπηρίας ε, έτσι, ώστε για να πάρει κάποιο επίδομα, ε, θα χρειάζεται να είναι και κουτσός, κουλός, να του λείπει κάνα μάτι. Ξήσαν εσύ... δηλαδή τα ποσοστά αναπηρία. Δηλαδή... Ναι, ναι, τα μειώσανε προ τα κάτω για να μην, βα... για να μην φτάνουμε στους 67. Α, το, το, το δικό σα αντίστοιχα, αλλά για να, είναι, για να πιάσεις δηλαδή, το ποσοστό αναπηρία που σου αναγνώρισε το κράτο πρέπει να έχεις και άλλε αναπηρίε. Πρέπει Αυτό... να έχεις και άλλε αναπηρίε. Ε, ε, και να πω α πούμε ότι τόσα χρόνια, ε, ε, α πούμε έτσι εμπειρικά, περισσότερο δεν χρειάζεσαι και ιδιαίτερε γνώσει, ε, όχι ότι α πούμε παίρναμε, είχαμε και τις κοινωνικές παροχές στις τρελές. Για επίδομα μιλάμε πλέον. Για... Ε, 6... τι, τι τάξη είναι αυτό το επίδομα που παίρνετε, κάθε μήνα το παίρνετε. Ε, το δίμηνο. Το δίμηνο μάλιστα. Ε, 626 ευρώ το δίμηνο. Άρα 310 πούμε, 300... ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το επίδομα για το οποίο μιλάμε τώρα. Αυτό έτσι. είναι. Αυτό μέχρι, πρώτο το παίρνετε μέχρι σήμερα. Ή το... ε... Ε, το πέραμε μέχρι ας πούμε, α πούμε, αναλόγως ο καθένα ε, ε, χρονικά πότε έπρεπε να πάει να το ανανεώσει γιατί κάστας 2-3 χρόνια ε, μέχρι το Μάρτιο. Εγώ προσωπικά ας πούμε, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα είμαι εγκλωβισμένο στα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίηση αναπηρία, τα οποία έχουν αφήσει ελάχιστου υπαλλήλου ε, και δεν μπορούμε ούτε καν. Δηλαδή έχουμε καταθέσει τα χαρτιά και δεν μπορούμε καν να, να επανεξεταστούμε. Και όπω καταλαβαίνετε, για τα περισσότερα παιδιά που δεν έχουν ας πούμε, κάποιο άλλο εισόδημα είναι πολύ δύσκολη διαβίωση ε, και να πω επίσης ότι έχει αρχίσει ας πούμε, μια τρομερή και τρισάθλια προπαγάνδα στο διαδίκτυο εδώ και ένα χρόνο ναι. που φτάσαν σε σημείο να λένε ότι ε, πηγαίνουν ε, τα παιδιά από το πρόγραμμα και, και κολλάνε λέει επίτηδες τον ιό του HIV για να παίρνουν το επίδομα δηλαδή έχουμε υποσύρθει δηλαδή ποιο και ανασκέφτηκε Αυτό, το, μέσα... αυτό το, το, έχω, το έχω ακούσει εγώ και από τις, από τις τηλεοπτικές εκπομπές ισχύει ή δεν ισχύει αυτό ε, Δεν ισχύει τώρα αν πήγε με μεμονωμένα να το κάνει με, έτσι, ένας ναι, ή ναι, δύο οδείως, ναι. γιατί ας πούμε και, και ε, δηλαδή είναι, είναι μεγάλο ψέμα δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή εγώ τώρα που είμαι στη διαδικασία της προπανένταξης. και αρχίζω και παίρνω τη ζωή μου πίσω Χωστό. και παίρνω και την ευθύνη δεν φταίει κανένας για το ότι ο κάθε κλεάνθης μιλάει τον εαυτό μου δεν πήγα, δεν, δεν πήγα να πάρω ναρκωτικά δεν με πήγε κανένας με το ζωρι έτσι ε, που βέβαια αυτό είναι επιφάνεια έτσι, γιατί καράζει ξυπνάει Βεβαίως. Ένα πρωί και ένα, ένα πρωί, πρωί, πρωί, πρωί έχεις να έχει να πέναρκωτικά. Είναι... Υπάρχουν διάφοροι παράγοντε οι διάφοροι. στο να λειτουργήσει έτσι κάποιες Αλλά νομίζω το γεγονό τη επανένταξη είναι αυτό ακριβώ. Δηλαδή παίρνεις... γίνεσαι κύριο του εαυτού σου στον βαθμό που μπορεί μέσα αυτέ τι κοινωνικέ συνθήκε. Και αρχίζει κατευθείαν να επανορθώνει και στην κοινωνία. Σωστό. Γιατί δεν το κρύβουμε, δεν το κρύβω προσωπικά ότι όταν κάποιο είναι στη χρήση και θα κλέψει, θα. Είναι αλήθεια αυτή. Βέβαια ε, και πάλι είναι θέμα χαρακτήρα. Έτσι, δεν μπορούμε να τσουβαλιαστούμε. Σωστό. Και μας έχουν τσουβαλιάσει. Είναι πιο εύκολο μια παραδοτική συμπεριφορά πάντως. Ακριβώς. Αυτό, αυτό, Μα ναι. και αυτό Σε είναι πόλυμα. όπως και το άλλο που μετά το άλλο α πούμε την άλλη χολή που τρώμε τόσα χρόνια όλα τα παιδιά που μας λένε α πούμε κρατικά, μας λένε κρατικά πρεζάκια. Λόγω του ότι... Το κάθε πρόγραμμα <συμπίδι> λειτουργεί ε, με μία προσέγγιση. Το κεφεά <συμπίδι> είναι στεγνό. Ε, ο κανά έχει φαρμακευτική <συμπίδι> απεξάρτηση <συμπίδι> για ένα διάστημα και μετά επανένταξη. Ε, και μας αντιμετωπίζουνες δηλαδή να λέει κρατικά πρίζα και χωρίς κανένας να ρωτάει έτσι, ε, πώς περνάμε. Είναι μία είναι μια, είναι μια αρρώστια που μπορείς όμως να γίνεις καλά. <συμπίδι> Σήμερα ποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε, ενώ σήμερα λόγω το μετά την κρίση αυτή που έχει ξεσπάσει τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα και ο χώρος της υγείας, γιατί εκεί είσαστε στο χώρο της υγείας τη της τη ναι. της περνάει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις. Ναι. Δεν έχει πια κονδύλια για να ναι. επιβιώσει. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό σας έχει πλήξει σε μια σειρά από πράγματα. Βεβαίω και ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, το πρώτο, ποι, ποι, το πρώτο, ποι, ποι, το πρώτο που μας έφυγε είναι το εξή. Mm -hmm. ε, μόλις ας με διαλύσανε τον Οκανά όπως ήταν σαν ενίος φορέας mm -hmm. ε, και πήγανε τα ε, την, ας πούμε τη στα νοσοκομεία, ανοίξανε τμήματα σε νοσοκομεία. Εγώ είμαι στην Αγία Όλγα πάνω στην ε, Ανοίξανε αυτά τα τμήματα. Δεν έχουμε όμως πλέον ψυχολογική υποστήριξη. Ε, είναι δύο υπαλλήλους, mm -hmm. δύο θεραπευτές. Mm -hmm. Εκεί που είχαμε τα πάντα. Να πάμε, α πούμε, να συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ήταν ο χώρο ο δικός σας. Ήταν ένα ο δικό μα χώρο, ένα θύλιο. δικό μα στέκι πρέπει, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα δι είναι διαδικασία πανένταξη. διαδικασία πανέταξης Δεν είναι κάτι απλό. Ψυχιατρική, ψυχολογική υποστήριξη δεν θα γίνει. απλό. θα γίνει. Ε, Επαφείεται πλέον ε, ε, στους γονείς, δηλαδή στους γονείς. Τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά πάντω ε, ε, περνάνε πολύ δύσκολα. Και ήθελα να πω και σε αυτό ότι ε, ε, η πρώτη ας πούμε ιδιωτικοποίηση της υγείας και το ξέρει πολύ λίγος κόσμος <συσίλια> είναι που ξεφυτρώσανε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια treatment, ε, ιδιωτικά <συσίλια> με ε, 3.000 ε, το μήνα 3.000 το μήνα πρέπει να πληρώσεις ακριβώς, για να βάσεις το ακριβώς, ακριβώς. και ξεφυτρώνουνε σαν μανιτάρια <συσίλια> <συσίλια> πάνε, το 3.000 το μήνα <συσίλια> <συσ> Ευχαριστώ, σκυμπανά, εγώ δυαλυθεί οι δηλαδή οικογένειες. Θα τα λεφτά, ε, εγώ θα πω, ας πούμε... Λέει, π... άμα έχεις το παιδί σου, με συγχωρείς Βρεκλέ, θέλω, θέλαμε, έχεις το παιδί σου το οποίο έχει πέσει σε αυτή την περιπέτεια, που φαντάζομαι ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα, έτσι. Κάνεις τα πάντα για να το σώσεις. Προφανώς. Έχω μια φίλη μου, ε, η οπο, οποία οι γονείς είναι εκπαιδευτικοί και οι και δύο, Έχανε πάρει γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούσε, δεν γινόταν καλά, δεν έπιανε γιατί είναι και λίγο μπακαλό κατάσταση, 15 ε, κάρτες πιστοτικές, έχουν ε, γονατίσεις. Για από να τί... πληρώσουν το Για, για να πληρώνουν πώς. τα διάρκεια τρένων. Γιατί για να πάσε ε, το κεφαλαίο που κάνει πολύ καλή δουλειά, με τέτοια υποχρηματοδότηση πλέον, έχει μια λίστα από εδώ μέχρι την Γκαλιθέα, το ναι, ναι. σταθμό του τρένου. Σωστό. Μια λίστα ε, καλή δουλειά και ευτυχώς ε, που έχουμε τους εργαζόμενους που πολύ φιλότιμοι δηλαδή είναι οι μόνοι, οι νοσηλευτές ψυχιάτροι αυτοί και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που παρότι το γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες που εργάζεται με αυτά τα λίγα χρήματα που παίρνει βέβαια, ναι. έτσι, ε, οι ίδιοι υποβαθμίζονται ναι. με την έννοια ότι χάνουν τους μισθούς τους, τους κόβουν βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια. μιλάμε για καταστάσεις ε, 600 ευρώ μεικτά. Ε, ε βέβαια, πλέον... τα γνωρίζουμε. Άρα αυτό κλειάνθη το γεγονό ότι αυτό το που συνέβη ε, και κατά κάποιο τρόπο οι χώροι σα διαλύθηκαν από την έννοια ότι τώρα υπάρχει κάποια παρακτήματα στα νοσοκομεία, Είχε, απλά να είναι πάρει... είναι Η φιλοσοφία είναι απλή. Ε, ναι. Είναι όπω στην Αμερική. Ή έχει λεφτά και πα σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο ή απλά, απλούσατα ψάχνει σαν υπόνομο να, βρεις να που βρει πουθεντευτεί. Ακριβώ. Έτσι γίνεται. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, να καταλήξω, ότι αυτό έχει δημιουργήσει, ε, βεβαίω έχει δώσει μια βάντα, να το πω έτσι, σε αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Που ξεφυτρώνουν, σα το ψαναλέω. Που βρίσκουν το έδαφος πια. Ναι, έτσι, αυτό. έτσι. Γιατί ο άλλος άμα βλέπει τώρα την κόρη του 15, το γιο του 16 χρονός, όχι μόνο κάτι θα πάρει, θα πουλήσει σπίτια, θα πουλήσει... Το είναι αυτό που θα πουλήσει. Και σωτέλος το είναι αυτός. Για, για να μπορέσει να το κάνει καλά. Άλλο στη συνέχεια ε, γιατί αυτά έρχονται λυσίδα ο ένας κρίκος με τον άλλο ε, Ακριβώς ε, είναι, καταρχήν είναι και ένα μυστήριο νομ, ε, νομικό έτσι πλαίσιο δεν, είναι, δεν είμαι δικηγόζυγνός ε, αλλά με το φτωχό μου το πυαλό ε, ότι ε, αν κάποιος κάνει χρήση το σκληρών που λέμε ερωίνους, κοκαίνους και όλα τα υπόλοιπα ε, δεν τιμωρείται σαν χρήστη ε, ε, εύκολα ε, η κάναβη όμως mm. ε, σε κλείνει φυλακή mm. δηλαδή τι θέλω αν, να πω εννοείς τώρα στο ποινικό μέρο στο μέρος ότι αν είσαι χρήστης πιο σκληρών ναρκωτικών στο ποινικό μέρος mm. είναι πιο πολύ πιο light like. περνάς ένα πραγματογνώμονα που σε βλέπει mm. και σου δίνει ας πούμε μια απόφαση που το λέμε 13, δηλαδή ότι είσαι χρήστης και χρήζεις mm. Βοήθας και ότι αυτό που είχες ας πούμε είναι... Ανεξαρτητός ναι. ποσότητας που σου πιάνουν μπάνω σου. Ε, όχι ανεξαρτητός ποσότητας. Ε, μιλάμε τώρα πόσο. Ε, με ένα, ένα γραμμάριο, δύο γραμμάρια δηλαδή μικρο, μικροποσότητες. Έχουν γεμίσει φυλακές. Έχω περάσει. Έχω περάσει. Mm -hmm. ε, για, γιατί για ένα ψήλο που λέμε ας πούμε. Ε, και από την... Ε, και πώς μας αντιμετωπίζει η αστυνομία. Δηλαδή δεν έβαλα σαν νηστήρια τώρα που είναι και τις που βγαίνουν αυτά. Είναι Μην μια... το πεις γιατί ο κύριος Δαντίας θα σου κάνει πρόβλημα μήνυση. Ναι, ναι το ξέρω ή θα στείλει την πλάκα πλάκα φο... ήθελα να φέρω μια φίλη μου από το πρόγραμμα φοβότανε. Ειλικρινός το λέω, μου λέει και άμα γιατί είμαστε οι επόμενοι με... ο φασισμό είμαστε δεύτεροι ή τρίτη. Ποιος φασισμός και... εσύ που το, τον το είδες το φασισμό <laughs> Κάτσε τώρα Κάτσε αυτό το φασισμό. Φασισμό. Εννοείς. Έλατε. Ναι, ναι. Αφού γέλες χαιρετά Εννοείς τα ότι είστε στόχος κάποιων ανθρώπων Τι ναι, ναι, είμαστε στόχος της Χρυσής Αυγής Είμαστε Είμαστε. Μα γιατί είσαι σε αυτές τις Monscombe, πώς ξέρεις τα γινιγάνα αυτά; Μόλις σε ξέρωस τους ομοφλόφους, ναι. θα... τους καρκομανείς, ε, ναι. τους, τους αριστερούς. Ναι, ακριβώς. Ε, πιστεύω, κα, κα, κάτσε, θα πιάσουμε διάφορα. Ε, στη συνέχεια θα βγαίνουν σίγα σίγα και μια χαμά ναι, μό... τα. Τους στόχους; Μόνο τους πνευματικά ανάπηρους τον γινιγάνα. Δηλαδή, τους πλωσίους δεν τε. Τους πνευματικά, πνευματικά. Όχι Τους τραπεζίτες, τους τραπεζίτες απ τη πάνη. Είτε τους αγαθούσαμε αναπερία, ήπανε ναι, αυτούς εντάξει, είναι μία και καλή περίμεση. Για να πέρα. μας μείνει ο Παναγιώταρος, ο ε. Κασιδιάρης, όλα αυτά τα ε. αφάνγκα τέτς πνευματικής ανάδειξης του τόπου. Έχετε δεχτεί, τώρα μια και το αναφέραμε, έχετε... Εντάξει, ή... ε, όχι, δεν έχουμε δεχτεί, αφιλές, αλλά ψήνεται, δηλαδή... Βλέπετε ένα κλίμα, δηλαδή ναι. σε κάποιες περιοχές βέβαια, βέβαια, ένα, βέβαια, που βέβαια. καλλιεργείται εναντίον σας από τις συγκεκριμένες... Ε, ομάδες ανθρώπων ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί τόσο πολύ ας πούμε επίσημα με τα μπλουζάκια τα μπλε Μαύρα, μαύρα μαύρα εκ τουρκίας δεν ξέρετε επειδή οι τουρκοι όμως δεν μπορούν να τα βάψουν απλό μαύρα τα βάφουν έτσι σκουρο μπλε βαθύ μπλε γιατί λέει ότι είμαστε κακά παιδιά εμείς δεν αγαπάμε ή θέλουμε να ζήσουμε Πάντως όμως η μεγαλύτερη απάντηση που θα τη δίνω και εγώ και αν και δεν εκπροσωπώ α πούμε επίσημα επίσημα αλλά επειδή έχω πολλούς φίλους που είναι στη διαδικασία και είναι καλά αποφασίσαμε να μην τους κάνουμε τη χάρη και να γυρίσουμε πίσω. Αυτό είναι το άλογο μας. Ε, ε, δεκλέαν, γιατί κοίταξε να είσαι κάτι δεν, οι περισσότεροι ποδάφους και ειδικά οι επίσημοι αυτοί που φοράνε τα μπλουζάκια και όλα αυτά και κυκλοφορούν α πούμε ή ενδεχομένως να τους δούμε και με κουκούλες αύριο αν δεν τους βρίσκουμε ήδη. Είναι στη διαδικασία της πρέζας με μια διαφορά. Ότι είναι οι νταβαντζίδες της πρέζας. Κατάλαβες. Ναι. Και πρέπει να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους. Ναι, ακριβώς όπως... Γι' αυτό αρέ... εκφοβίζει, σε, σε εκφοβίζουν και σένα και σου και όλους. ώστε να διατηρήσουν έτσι. το πελατολόγιό Γιατί αν έπαιξαρτηθείς εσύ και οι φίλοι σου και ο, η κοινωνία. Πού θα βρούνε μετά. Ακριβώς. Ναι. Θα ξυπνήσουμε και θα κατέβουμε. Ένα, και θα καταλάβουμε. πούμε μας μοιάζει. Και... Θα πάρτε τη ζωή στα χέρια σας και θα λειτουργήσετε διαφορετικά. Και αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Έτσι όπως βλέπουμε και στις διαδηλώσεις. Α, ακριβώς. Γιατί με το κλειδάφι, στη διαδήλωση... Έχουμε... Το... Να το πούμε ότι συναντηθήκατε στη διαδήλωση της προηγούμενης εβδομάδας. Της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαν κατέβει και άλλα παιδιά. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Για δηλαδή, να είναι το και ένα από τα καλύτερα δείγματα της απεξάρτησης, δηλαδή της δυνατότητας του να θέλεις στα χέρια σου χωρίς να πετάμε ξανά λέω την ευθύνη ότι έφταιγε ο παππούς μου η μαμά μου, το κράτος εμείς δεν γυρνάμε και πίσω λέμε ήταν μια επιλογή λανθασμένη που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε νέος Σωστό. Ε, και πολλοί ας πούμε που η κοινωνία πλέον ψιλοξυπνάει γιατί εκεί που, εκεί που ας πούμε ε, λέγανε στα παιδιά τους «Άμα δείτε αυτόν και εκείνον στρίψτε γιατί δεν είναι καλά παιδιά και είναι ναρκωμανείς. Πλέον όταν είδαν ότι χτύπησε το πρόβλημα και τη δικιά τους πόρτα, mm. ε, έχουν αρχίσει και ζυμώνεται μια κατάσταση. Ε, γιατί έχει μεγενθυθεί τόσο πολύ το πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό, έχει πέσει αυτή η προκατάληψη. Αυτό που είπε πριν ήταν μια προκατάληψη, ότι αυτό κάνει κάτι κακό. Έχει πάθει κάτι... Ήταν κακό και γι' αυτό ξέρω, ήταν ένα κακό χαρακτήρα. Ε, διαπιστώσαμε λοιπόν στη συνέχεια ότι δεν αφορά καθόλου αυτό το θέμα. Α, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με πολλ... άλλου λόγου. Οπότε πέσανε και αυτέ οι προκατάληψεις Μα θέλουν να κοιμόμαστε. Μα θέλουν να κοιμόμαστε. Είπαμε να μην έχουμε τη ζωή στα χέρια ναι. μα. Η διαδικασία προτοποίες. αυτή είναι η διαδικασία εξάρτησης <coughs> στην πιο ακριά της μορφή. Αλλά εξάρτηση δεν είναι και αυτή που έχει ο εργαζόμενος από τον αργοδότη. Ειδικά σε συνθήκες πλήρως αγοράς δεν είναι <coughs> μορφή εξάρτησης. Μορφή εξάρτησης δεν είναι και το παιδί που δεν μπορεί να φύγει πριν τα 30 του από την οικογενειακή αιστεία γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και αυτή η εξάρτηση δεν μεταφέρεται μετά στην αγώνα εργασίας ή δεν, εξαρτά, δεν είναι η μορφή εξάρτησης, δεν είναι και από το κράτος που περιμένει να σου λύσει κάποιο πρόβλημα χωρίς να διεκδικείς τα δικιά σου χωρίς να έχει αίσθηση δικαιωμάτων mm -hmm. όλα αυτά είναι μορφές εξάρτηση. απλά τα παιδιά αυτά βιώνουν την πιο ακραία τους μορφή. Ακριβώ. Και από αυτή την εξάρτηση α πούμε πεθαίνει κιόλα. Ενώ την εξάρτηση στην άλλη δεν πεθαίνει αλλά πεθαίνει άργο πεθαίνει. Πεθαίνει σαν άνθρωπο όμω. Ναι, ναι, Και πνευματικά και συναισθηματικά Πεθα... Δεν είναι ο φυσικό φυσικός θάνατο γιατί από αυτού του στην εξάρτηση έχεις ένα φυσικό θάνατο. Ναι. έτσι λοιπόν. Ο άλλο όμω είναι πεθαίνει καθημερινά γιατί καθημερινά χάνεις ένα κομμάτι σου. Και είναι αυτό που υποδημείς, πεθαίνει ω άνθρωπο, γίνες κάτι άλλο. Ακριβώς όπως και πολλοί ο κόσμος που το βλέπω ότι πλέον δεν δηλαδή είναι δυνατόν ότι μερικές φορές και ακούω ανθρώπους να λένε ε, ό, Όχι με, αυτή την, με, αυτή τη, με αυτό την το πρόβλημα το δικό μου ε, αλλά ακούω ανθρώπους ας πούμε να λένε ε, εντάξει εμένα δεν με πιάνει αυτό δεν με πιάνει το άλλο μέτρο δεν με πιάνει το παρά... και σιγά σιγά όσο περνά ο καιρός ε, δυστυχώς ε, ε... Αντιλαμβάνονται έτσι. ότι... Ότι θα κάνει, ότι λάθος, θα κάνει ε... Να σε ρωτήσω κάτι έτσι για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία παρουσία εδώ από την άποψη ότι... Και ενώ τελευταίο θα... θέλω να πω. Ναι, ενώ ναι, το Έχει φτάσει... Για να το πάρουμε λιγάκι έτσι ορθολογικά και μαθηματικά α ναι. πούμε γιατί τη... ορθολογικά μας μιλάει και ο Τζέντιας και ο Δεοφέρτος όλη την ηλικία Δηλαδή έχει, έτσι όπως τα έχουν κάνει το κόστος α πούμε κά, κάποιου για να πίνει είναι πολύ μικρότερο από το να στηρίξει την ανάρρωσή του. Γιατί αν το της στην ανάρρωσης και δεν έχεις ε, τους γονείς σου, δεν έχεις δουλειά ε, πώς θα το... Α, θα αναγκάζονται παιδιά να βγαίνουν α πούμε που θα στηριχθείς. Η μισή... για να τα καταφέρεις ακριβώς, οι δεν θα είναι τους άλλους μισούς πόσο, πόσο χρόνικο διάστημα χρειάζεται ένας μέσος όρος αυτό το πρόγραμμα, ένας άνθρωπος δηλαδή ε, από τη στιγμή που θα μπει σε ένα πρόγραμμα για να πει ότι είμαι εντάξει, είμαι καλά ε... επιστρέφω δηλαδή δυνατός υπάρχει μια κλίμακα γιατί ναι. δεν είναι για αυτό είπα σαν ναι. όρος εγώ θα... περίπου έτσι να δώσουμε ένα ε... καταλάβη, αυτός μα ακούει ε, ε, ε, δύο χρόνια, ενάμιση-δύο χρόνια και αναλόγω ναι. και το πρόγραμμα. Πάντα. που... Αλλά, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ένα θέμα τριών μηνών, τεσσάρων μηνών. Γι' αυτό θέλω να, α, δώσω, ναι, ναι. να δώσουμε μία κλίμακα να ξέρει και ο μέσο Σακουρατή ότι μιλάμε για πάνω από ένα Μήνυμο, α χρόνια... πούμε, στα δύο χρόνια μιλάμε ένα μέσο όρο. Ναι. Οπότε επί δύο χρόνια αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο είναι ασθενή αυτό ο άνθρωπο, χρειάζεται. Προστασία, ε. Ε, και πρέπει να έχει λύσει κάποια ζητήματα βιοπορεστικά της ε. καθημερινότητάς του για να μπορέσει να τα μοντε... αυτό και Υπάρχει το μοντέλο της Ολλανδίας. Τώρα μας δεις κάποιες χώρες που, καταφ... που καταφέρανε, καταφέρανε ναι. να γίνονται όλοι καλά. Πώς δηλαδή. Γιατί ε, ε, του και με τα επιδόματα και βασικά χρειαζόμαστε μετά εργασιοθεραπεία. Να σε πάρει, να σε βάλει, να, να πας να σκουπίζεις, να μαζεύεις τα σκουπίδια και να πεις κάτι δηλαδή. Να... Αν δεν έχει, έχει συνεπανένταξη, αν δεν υπάρχει δουλειά, πώς Είναι. ακριβώς γίνεται επανένταξη. Και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όταν είπα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, από την άφηση στην εξής, <coughs> στα τα, τα τελευταία δύο χρόνια που η Ελλάδα έχει μπει, σε αυτόν τον κυκαιόνα που εντάξει, από ό,τι βλέπει, συνεχίζει και θα έχουμε. Ε, μιλάω, ολοκληρώντα ένα προσωπικά δοκιμάθεια, αλλά και για το γεγονό ότι έχει ανθρώπου που είναι στην ίδια θέση με εσένα και μιλάτε. Ε, Πώ το παίρνετε εσεί όλο αυτό το κλίμα, Σα φόβησε ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι, μα και μας φόβησε και μα φοβίζει περισσότερο η, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή και, και παράπονο και ερωτηματικό τεράστιο. Και λέμε δηλαδή πάνω από παίρνουμε τη ζωή μας στα, χέρια, στα χέρια μας μετά από κόπο γιατί θέλει, mm -hmm. κόπο. Ε, και θέλει κόπο και μερικές φορές χρειάζεται mm -hmm. να περάσει χρειάζεται κάποιος για να καταλάβει ε, χρειάζεται πούμε και να φτάσει και λίγο στον πάτο Σουφτά, ναι. και να βλέπεις τώρα να σηκώνεται παιδιά από τον πάτο και να έρχονται τώρα και να μας λένε ότι ζήστε έτσι δεν χρειάζεται τίποτα δεν, ε, ε, μόνο άμα είμαστε αυτό άμα έχουμε 7 ασθένειες θα μας, θα μας κοιτάνε. Τώρα απλά δεν μας κοιτάνε. Όταν κάποιος στο τελευταίο στάδιο δίνει και τη φιλανθρωπία του το κράτος. Έτσι ακριβώς, ναι. <laughs> Έτσι, Έτσι ακριβώς. Έτσι, και δεν... τα λιγμένα τα λιγμένα που ήδη τα τρώνε και αυτό δεν το λέει κανένας. Κάτι προγράμματα τύπου ε, είναι τα γνωστά Ρέτο, οι οποίοι είναι ευαγγελιστές και okay. έχει και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Έχω από όλους τους φίλους που πηγαίνουν η θεραπεία τους εκεί action, action. Ε, διαβάζουν, ξέρω εγώ το Ευαγγέλιο και παίρνει δουλειές αυτός που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής που έχει αυτό και δουλεύουν εθελοντικά δεν πληρώνονται τα παιδιά τα παιδιά δηλαδή πηγαίνουν εκεί και, και, δουλεύουν, και δίνουν αλλά, δουλεύουν, αλλά, ενεργασία ναι, τους εθελοντικά ναι, ναι, και, ε, ε, με τι αντάλλαγμα ότι έχουν ναι, ναι, κάποιο είδους το φαγητό, το, φαγητό. το φαγητό και παίρνουν α πούμε δηλαδή, μετακομίσεις ό, που χρειάζεται εργατικό δυναμικό και τώρα ξεφύττρωσε στα συγγραφέα ένα τέτοιο. Μάλιστα. Τα τηλεφώνητα. Ε, και, και, και... Και, και τις τιμές. Μεταργός... Ναι. Μένει και ο επαγγελματίας μεταφορέας χωρίς δουλειά. Χωρί δουλειά, μετά... ναι. Yeah, γιατί του και ο Και δεν από τότε τα λιγμένα. Να πάνε να πάνε να γίνει λίγο μεν. Δηλαδή εννοείς ότι σε αυτού του είδους της Ναι, ναι, ναι στο ρεύμα. Είναι έτσι. ακριβώς έτσι. Μου ευαγγελιστές. Δεν υπάρχει ναι, ναι. το γιατρός, ούτε πρόγραμμα, ούτε... Και τα αναγνωρίζει το κράτος αυτά. Όχι, ούτε δεν τα αναγνωρίζει. Απλά χτυπάει στην ανάγκη κάποιων ανθρώπων οι ανάγκη. οποίοι δεν μπορούν να βγουν στο πρόγραμμα διότι υπάρχει μια ουρά με... μια λίστα η οποία αναγνωρίζει... ότι δεν έχουν χρήματα να πάνε κάπου αλλού. λέει ότι δεν πάμε και ρε παιδί μου από το τίποτα να είμαστε στον δρόμο. Μπορεί να μείνει και σε οικογένειε έτσι και τα λοιπός. Ναι. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα πιατό φαΐ και μας δίνει και ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε. Αυτό. Κύριε Μπάσα, και αυτό πάλι που θέλω να κάνω ένα τελευταίο είναι ότι έχει γίνει, έχουν κάνει μια μελέτη για, τα, για, τα, για το επίδομα στους χρήστε που είναι όμω η διαδικασία ε, ανάρρωσης Α. ότι κάθε ένα ευρώ ε, παίρν, ε, λιτώνουν 23%. Δεν ξέρω αυτά που είσαι οικονομολόγος Δεν ξέρω. είναι κατάλαβα ναι, Είναι το μόνο γιατί δε, λιγότερη αστυνομία Λιγότερη προσβασική <ΣΣΣΣ> Λιγότερα παραβάσεις ε, Και γυναδιά δεν είναι ότι τους βάζουμε και μέσα Έτσι Οι ίδιοι, Δικιά τους είναι η μελέτη και μας είναι, είχαν ανακοινώσει κιόλας Και όπως επίσης Και κάτι προγράμματα επιδοτούμενα Άκουσον άκουσον κύριε Δημήτρη άξονα άξονα τα οποία τελικά αντί να έρχονται να πάμε εμείς να κάνουμε κάποιες ώρες να πάρουμε ένα και να συνεχίσουμε τα παίρνουν οι εργαζόμενοι όχι οι θεραπευτές κάποιοι εργαζόμενοι που ούτε γιατροί ούτε ψυχοθεραπευτές που είναι βάσει του ΕΣΠΑ, κονδύλια του ΕΣΠΑ οι οποίοι κάνουν κάποιες συμφωνίες και κάνουν κάτι σεμινάρια φωτογραφίας και αντί να τα πάρουμε εμείς ε, μα το έπανε κιόλα, μα το έπανε κι ε, είναι στα πατήσια, στα κάτω πατήσια και τουλάχιστον είχαν την καλύπτωση. Καλά με στάδος. τα κρατήματα τώρα και με το ΕΣΠΑ γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία άμα τα ερευνήσει κανεί που πάνε, που, αφιβώς, σε, ε, που διοχετεύονται, Πάντως σίγουρα δεν διοχετεύονται ούτε για ανάπτυξη ούτε για τι πραγματικέ ανάγκε Και, ένα, Κλάνθη... και ένα μήνυμα να μήνε αποτύ... ότι αξίζει, αξίζει, αξίζει αξίζει το να μπει στο ταξίδι της ε, στη διαδικασία της ανάδοσης και Της επιστροφής. Της επιστροφής, να μπουν τα παιδιά. Είναι πολύ πιο. Ωραία. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα έτσι για να κλείσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λε έτσι, mm. χωρί κανένα σε mm. ρωτήσω mm. που το αισθάνεσαι, γιατί mm. πρε, μέσα σε όλε τι δυσκολίε mm. και τι επιπλέον δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο λόγω των γνωστών θεμάτων. Ε, έχει τη σημασία του να το λέει, ότι μπορεί να πονέσεις μπορεί να δυσκολευτείς μπορεί να πιάσεις πάτο αλλά αξίζει να μπει σε αυτό το ταξίδι για να επιστρέψεις πίσω στη ζωή είναι πιο σημαντικό αυτό και αυτό σήμερα να παραμένεις είτε σε αυτή και καλό είτε και κακό mm. αλλά ούδεν κακό να μπηγες καλού πάντα σε αυτή τη ζωή η μάχη για τη ζωή είναι πολύ σύνθετη και πολύ, πολύ πλευρή είναι για όλους μας, δεν είναι μόνο για αυτά τα παιδιά ναι, για το, το πολύ κόσμο που είναι για όλους μας ή αν κερδίσουμε πίσω τη χώρα μας, να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας ή να αντιθέσουμε σε αρκετή, τελείως mm -hmm. καινούργια θεμέλια mm -hmm. ένα από αυτά είναι η δυνατότητα το, επειδή ορισμένοι και όλες το παίζουν και αρχαιολάτρας να θέσουμε σε τελειως καινουργια θεμελια ότι το, η έννοια του ξένιου Δία ήταν ακριβώς αυτό, ότι αυτός που έχει ανάγκη με χρειάζεται, άρα εγώ είμαι εκεί για αυτόν που έχει ανάγκη. Και όχι με την έννοια φιλοξενώ κάποιον ή τους δίνω τόσο μόσχο, το συνευτόν και όλα αυτά τα πράγματα. Imagine. Αλλά με αυτόν που έχει ανάγκη. Δεν βίας. Ναι. Δεν <Acho> βίας. Δεν βίας. Πολύ καλά. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θέλω να, να χαιρετήσουμε τον, τον Κλεάνθη και όλα τα παιδιά, παιδιά που με μας ακούουν ναι. Ναι. από τα τραγούδια αυτά τα απαγορευμένα ναι. που αρχίσαμε να βάζουμε από χθε θα υπενθυμίσω ότι είναι το CD που έβγαλε ο Μανώλης Μητσιάς Και ναι. να πούμε σήμερα ότι είναι η μέρα κινητοποίησης όλων των αναπήρων οι οποίοι ναι. κάνουν, α, κάνουν και παράσταση διαμαρτυρία σε αυτού, όλη ναι. την Ελλάδα, σε όλες τις ναι. πόλεις Ακριβώς, και είναι και το κατάλληλο τραγούδι Ξένοι απαιτούν το αίμα μου, Μανώλης Μητσιάς Αμήν. Το τραγούδι, νομίζω ότι μα βάζει στο κλίμα. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Ακούμε ότι είναι από τα απογορευμένα του ρόλου. Ακριβώ του Μανώλη Μητσιά. Ε, ένα δίσκος, Πατρίδα Δανεισμένη, Μανώλη Μητσιά, ε, Χρήστο Νικολόπλου, Μιχάλης Τερζή Μουσική και η Στίχη Κώστας Μαρδά. Το CD αυτό, παιδιά, κυκλοφόρησε περίπου πριν από ένα χρόνο, ε, στι αρχέ του 2012, αλλά είναι ένα CD που. Ε, δεν κυκλοφορεί πουθενά. Θέλετε να το βρείτε, το βρίσκεται στο Ιαννός ε, Δεν παίζεται πουθενά. Δεν ακούγεται πουθενά. Ε, φαίνεται εντάξει, μάλλον δεν άρεσε στου ε, μουσικού παραγωγού. Ξέρω εγώ, δεν βρήκανε κανένα τραγούδι που να του αρέσει και να το παίξουν. Ναι, ε? τώρα εντάξει. Κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αλλά ε, εμεί ε, αποφασίσαμε όλη αυτή την εβδομάδα να παίξουμε τα κομμάτια του. Ναι. Δεν θα πούμε, δεν είναι το θέμα μα πέρα να κρίνουμε το CD αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Μπορείτε να έτσι τα έτσι τα ακούσετε. Δίκομαι, το δίκομαι αλλά, αλλά έχει σημασία να το ακούσετε. Αυτό βέβαια. είναι το θέμα. Να τα ακούσετε, να διαμορφώσετε άποψη και αν σα αρέσει το αγοράσετε να πούμε μάλιστα ότι όλα τα. Τα έσοδα από το CD πάνε στη συσήθεια της Εκκλησίας, έτσι δεν πάνε στου ε, συντελεστές και πολίτες του Ιαννός. Ε, λοιπόν, ε, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να σας υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη που θα τρέχει έως την Παρασκευή, την Παρασκευή το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση, συμμετέχεται με τον εξής τρόπο, μέσω SMS γράφετε επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σα και το αποστέλλετε στο 54 3 44, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα αυτό το λέω, επειδή η εκπομπή να μεταδίδεται από διάφορους σταθμούς στην επαρχία σε άλλη ώρα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι από ό,τι βλέπω που ακούν την εκπομπή μέσω του αρχείου της ιστοσελίδας, εκπομπή ΑΕ, επίσης άλλη ώρα. Ναι. Μπορεί και τα μεσάνυχτα, Μου έχει τύχει. Λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε στιγμή της, της ημέρας μπορείτε να συμμετέχετε ε, μέσω SMS. Δεν κλείνει δηλαδή, όλη την ημέρα είναι ανοιχτό το SMS ε, για, για το διαγωνισμό. Ε, ξέρεις, ε, ήρθα σήμερα λίγο τσαντισμένη, διότι ναι. ε, καθοδόνα, κούρα διόφωνο... Ε, έτυχε να ακούσω λίγο. Ήθελα να ακούσω ένα θέμα που με ενδιέφερε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό σχετικά με 13 λαθρομετανάστες που έχουν καταγγείλει βασανισμούς από την αστυνομία. Κάνει βασανισμούς η ελληνική αστυνομία. Κάτσε θα σου πω και αυτή είναι, απεργία... είναι. είναι σε απεργία πείνα αυτή. Εντάξει. <laughs> λοιπόν, έχουμε εδώ και ανθρώπου που απορούν μόλι τα <laughs> <να> λέει αυτά. <laughs> λοιπόν, είναι σε απεργία πείνα και ο κύριο Δένδια λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δεν συμβαίνουν. <laughs> ακούω λοιπόν την είδηση, ακούω και έναν εκπρόσωπό του να μιλάει πάνω σε αυτά και στα στοιχεία που έχει. Και ποιο είναι ο καλεσμένο στην άλλη πλευρά, έτσι, να μιλήσει, να σχολιάσει από την πολιτική, από το πολιτικό σκηνικό τη χώρα. Ο κύριο Παπά. Εκπρόσωπο της Χρυσής Ε Ποιος άλλος. Λοιπόν και λέω, τσαντίζομαι με το που το ακό Ο κύριος παπάζ βεβαίω και η, η σύντομο Όσο ήταν η Μέρκελ εδώ, ήταν εκκριμένη. Σε τι λαγούμια δεν ξέρουμε. Ήταν κρυμμένη Όταν όλο ο άλλος κόσμος φώναζε έξω, έξω η Μέρκελ και όλα αυτά. Ήταν κρυμμένη σε λαγούμια. Πάντως, πάντως είσαι Όταν ήταν ο Νταβούτο Γλου εδώ, το ίδιο ήταν εκκριμένη. Σε... Σε... Ξέρετε, ξέρετε, έχουμε αδελφή οργάνωση στην... Α... στην Τουρκία. Είναι η μέρες που δεν κυκλοφορούν. Απλά. Ξωστά, είναι, ναι. είναι μέρες Ο γόρος κυκλοφορείες και έχει τα Έτσι είναι μέρες που κυκλοφορούν και μέρες που δεν κυκλοφορούν. Ξέρετε, επειδή οι γκρίζοι Λίκοι εξασφαλίζουν να του στέλνουν τα μπλουζάκια, τα μπλουζάκια τα φτιάχνουν τα εργαστήρια της γκρι... των γκρίζων Λίκων στην Τουρκία ε, από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε, θέλω να σταθούμε, εντάξει πρέπει και να γελάμε λίγο, θέλω να σταθούμε στο εξή. Δημοκρατία δεν είναι να συνομιλώ ούτε με εγκληματίες. Κοινού, κοινού ποινικού δικαίου, διότι Έτσι. υπάρχουν και πολιτικοί εγκληματίε. Λοιπόν, δηλαδή αυτοί που επικαλούνται τη δημοκρατία, είτε είναι συνάδελφοί μου, συνάδελφοί σου ή οποιονδήποτε, και συνομιλούν <coughs> με αυτού του ανθρώπου, ε, κακοποιούν τον όρο και την έννοια τη δημοκρατία, το πρώτο, και το δεύτερο βεβαίω το κάνουν είτε γιατί είναι ανόητοι. Μου επιτρέψετε, είμαι πολύ τσαντισμένη, είτε γιατί είναι ανόητοι και δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, είτε γιατί σαφέστατα κάτι έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού του και εξυπηρετούν αυτό το σύστημα πάρα πολύ καλά με αυτή την παρουσία και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αυτέ δεν είναι αθώε κινήσει, ούτε είναι η δημοκρατία να βγάζω τον κάθε κύριο παπά που χαιρετάνε φασιστικά, που ε, ε, ξέρουμε ποιε είναι οι αντιλήψει του ξυλοκοπούν αθώους ανθρώπου όπου του βρούνε γιατί έχουν έρθει. Είναι η μόνη, άλλη... τα... η μόνη δράση τους. Γιατί δεν είναι αρκετά λευκή. Η μόνη ε, πολιτική ε, δράση ε. που έχουν είναι αυτό. Τι θεωρούν πολιτική δράση. δεν είναι πολιτική δράση, είναι κλιματική δράση. Ναι, ναι. Μορή, Και του δίνει εσύ, α πούμε, του προσφέρει το μικρόφωνο και απεριόριστη ώρα. Μάλιστα, χθες. Για να αλλοιώνουν κιόλα και την ιστορία και να μα λένε ότι ο φασιστικό χαιρετισμό είναι από την αρχή Ελλάδα. Α τα ενα ένα-ένα αυτά γιατί δυστυχώ η έλλειψη παιδεία του Μέσου Έλληνα, η αγραμματοσύνη που τον έχει καταδικάσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η απόλυτη βλακεία η οποία μεταδίδεται μέσω με του με Μέσου <Και> Ενημερώσει είναι όλα πιθανά. Να τα πιστέψουν γι' αυτά. <Και> γι' αυτό τα πιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Απλά ήθελα να πω, εχθέ φεύγοντα από την τηλεοπτική εκπομπή που έτυχε να βρεθώ στο <Και> Μέχαρη στον Έξτρα, άκουσα τον κύριο Παναγιώταρο, ο οποίο βεβαίω ήταν προσκεκλημένο τη άλλη μεγάλη φοβερή εκπομπή, Το Μακελιό Παναθεμάμε. Λοιπόν, ε, έλεγε ότι στη Νέα Υόρκη λέει ο πυρήνα μα α πούμε θα μαζέψει πάρα πολλού, εγώ όχι του επάνω τη Χρυσή Αυγή mm -hmm. και όλα τα πράγματα θα μαζέψει πάρα πολλού κόσμου, θα τρίβουν τα μάτια του. Mm -hmm. Να θυμίσουμε εδώ λιγάκι όλα, όλα τα καθήκια τη κατοχή, οι, οι συνεργάτε των Γερμανών αυτοί που κατασφάξανε τον κόσμο μέσα από τα τάγματα ασφαλεία και κυνηγήθηκαν άγρια από το ελληνικό κράτο που δεν ήταν και τόσο τίμιο γιατί δεν του έπιασε αυτού. Λοιπόν, οι Αμερικανοί φρόντισαν και τους δώσανε βίζες και φύγανε τότε. Οι πατεράδες τους φύγανε τότε για οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος θα φύγει, ο αγωνισέτητης αντίστασης. Όχι, αυτοί φύγανε. Φύγαν. Και δυστυχώς οι κοινότητες εκεί πέρα, το ξέρω και το ξέρω και από πρώτο χέρι, βρίθουν από τέτοια καθάρματα που, ε, που εμπίπτουν στον νόμο του κοινού ποινικού δικαίου, έχουν σφάξει, έχουν ξεκυλιάσει έγκυες, έχουν κάνει απίστευτος βιασμούς, πράγματα που ακόμη είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί με την ελληνική δικαιοσύνη και βρίσκονται εκεί αραχτή δεν τους πειράζει κανένας. Οι γόνοι τους λοιπόν φτιάξαν τη Χρυσή Αυγή με τη, συμπε... με τη συμμετοχή και τη δράση των νεοφανιστικών οργανώσεων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι ξαφνικά στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε Χρυσή Αυγή. Άλλωστε παράρτημα των Αμερικανικών νεοναζιστικών Οργανώσεων η Χρυσή Αυγή. Εξώ και τον Golden God Dawn Το Golden Dawn είναι συγκεκριμένη τάση νεοναζί, νεοναζί σατανιστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο κύριος αυτός που φέρεται ως αγιογός τίποτα, ντσουτσέκι του κερατάει, ενώ ο Μιχαλολιάκος mm -hmm. Λοιπόν είναι σαπανιστής εκπεπιθήσεως και να ζει. Γι' αυτό άλλο το χαιρετίζει, χαιρέτισε να ζεστικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα να δούμε τώρα τι είναι. Γιατί βγήκε και μια τρελή ανακοίνωση από την Ευχθεσία Βγή που λέει ότι ο χαιρετισμό με την ύψωση τη δεξιάς είναι λέει τον, το εθνικό καθεστώδος μεταξά λέει και των ελλήνων πατριωτών που πολέμησαν τον ξένο εισβολέα ναι. Βεβαίω δεν ξέρω σε ποιου ηλίθιους ναι. απευθύνεται γιατί μόνο σε ηλίθιους έτσι και πνευματικά ανάπηρους τύπου κασεδιάρη απαρμπιπτόντος εκείνο το παλικάρι ας πούμε από τα υβαλή της φακής δηλαδή ναι. έτσι, λοιπόν, που είπε στον Τζιπρα ότι σιγά πυστικής στο κλατσό, εγώ έχω να το πω κάτι άλλο προφανώς ο αυτός, έτσι που βρήθη πεδίας και πνευματικού επίπεδου λοιπόν πρέπει να ξέρει πολλά για τα καλτσόν ειδικά πως τα φοράνε και πως τα σκίζουν από πρώτο χέρι λοιπόν, τα χρώματά τους λοιπόν γι' αυτό και άλλωστε έχει τέτοια, τέτοια ευκολία το να μιλάει για καλτσόν λοιπόν το ξέρουν το αποθυμένο του συνήθως όλα τα φασισταριά έχουν αυτό το αποθυμένο λοιπόν γι' αυτό και φουσκώνουν για να μην δείξουν τη γυναικοτηφίση τους λοιπόν και να συνεχίσουμε παρακάτω πάμε στην ουσία της ιστορίας. Ο χαιρετισμός με την υψωμένη δεξιά. Καταρχήν, λοιπόν, όποιος λέει ότι αρχαίοι οι Έλληνες χαιρετούσαν έτσι, προφανώς η ιστορική του παιδεία είναι οι χολιγουντιανές ταινίες του 50 και του 60. Ναι. Λοιπόν, καλό είναι να προσγειωθεί, να ξαστραβωθεί σε κανένα βιβλίο για να δείτε ότι δεν χαιρετούσαν έτσι. Και δεν υπήρχε δίδυο χαιρετισμός. Ο χαιρετισμός αυτός ήταν της αυτοκατορικής Ρώμης και επιβαλώντας στους αξιωματικούς και τα στελέχη των λεγιόνων της αυτοκατορικής Ρώμης, Γιατί η δημοκρατική Ρώμη είχε άλλο χαιρετισμό. Ο χαιρετισμός μπροστά από την ασπίδα, χο... που το χέρι... το χέρι ακούμπαγε στην καρδιά. Λεδια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο χαιρετισμός της αυτοκατορικής Ρώμης. Ποιος τον, τον... τον έφερε στην... στην επιφάνεια και τον επέβαλε στο Μεσοπόλεμο. Η μελανοχή των εστωμοσολήνη. Εντάξει, αυτούς μην πούμενος, ο Μεταξάς, και φυσικά, τις ναζιστικές ορδές του ναζί, οι οποίοι βεβαίως υιοθέτησαν το χαιρετισμό αυτόν από τους ο, φασίστες του Μουσολίνη, ε, έφερε το φαλκόμα, χαιρετισμό θέλω. εδώ. Αχίω. Αλλά προσέξτε τώρα, είδατε πουθενά σε κανένα ντοκιμαντέρ ή ο παππούς σα που πολέμησε στο, στο Αλβανικό σας είπε ποτέ ότι χαιρετούσαν ποτέ, έτσι. Όχι. Όχι βέβαια οι Έλληνες απλοί πολίτες ότι χαιρετούσαν την ελευθερία. Επειδή... Ήταν φασιστικός χαιρετισμός και αφορούσε τις οργανωμένες δυνάμεις Ακριβώς. του φασιστικού καθεστώτος. Τι την νεολαία του Μεταξά και Εντάξει. όλες τις οργανωμένες. Ναι. Παρεπιπτόντως και επειδή έχω φέρει το, το ημερολόγιο του Μεταξά. Με ντέφυζε εκεί το βλέπω. οργανωμένο σήμερα. Λοιπόν γιατί τα έχω πάρει άγρια με όλους αυτούς τους γελίους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πραγματικά φορτών σκουπίδια τα μυαλά των παιδιών μας. Σκουπίδια κυριολεκτικά. Πρώτον, κυκλοφορεί ένα κείμενάκι, το οποίο το είδα στο αντι Τάξη, με το στείλανε από την ινδατι Τάξη πραγμάτων, όπου τι έχει κάνει ο μεταξά. Τίποτα από αυτά που αναφέρει δεν είναι αλήθεια. Τίποτα. Ούτε η εργατική νομοθεσία, ούτε για την παιδική προστασία, ούτε για το ΙΚΑ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η εργατική νομοθεσία ξεκίνησε να επιβάλλεται στην Ελλάδα από το 1919 μέχρι το 1924. Μαζί και η παιδική, γιατί η απαγόρευση παιδικής εργασίας, που τότε ήταν πολύ περιορισμένη. Το 1934 ιδρύεται το ΙΚΑ. Αυτό που έκανε το 36 ο Μεταξάς είναι να πάρει την πρίκα του ΊΚΑ, Δηλαδή τα λεφτά, το, τα αποθεματικά. Και έτσι δεν μπορούσε να δώσει ότι κάνει συντάξει. Και έπρεπε να μπει στι δικέ του οργανώσει για να, να δικαιούσε συντάξει εκείνη την εποχή. Η πολεμική λεγόμενη προετοιμασία. Διαβάστε τα πολυμονέματα παπάγου να δείτε τι προετοιμασία πολεμική είχε κάνει ο κύριο Μεταξά. Ο δικτάτορα Μεταξάς για τότε. Συζητήστε με κάποιον που υπηρέτησε στο αλβανικό. Να σας πει τι η προτιμασία είχε ο ελληνικός στρατός, πηγαίνοντας ξυπόλυτος πραγματικά να αντιμετωπίσει φασιστικές ιταλικές μεναρχίες. Σε τρεις μήνες μέσα δεν είχε μείνει τίποτα, ούτε σφαίρα, ούτε τίποτα. Και αν δεν υπήρχε η αγγλική βοήθεια, θα είχε χαθεί ο πόλεμος από τον πρώτο μήνα. Ελλείψει πολεμοφοδίων. Αυτή την, ε, την, την, την, την προτιμασία είχε κάνει ο μεταξά. Για να μην μπούμε το περίφημο δάνειο, δύο δάνεια για την αεροπορία που υποτίθεται ότι θα πήγαιναν για τα αεροπλάνα, τα οποία τάφαγε το καθεστώς. Και δεν έμεινε τίποτα στην αεροπορία, κάτι, δι, κάτι διπλά να το πρώτο παγκόσμιο πολέμου. Και, ε, και οι Έλληνες αεροπόροι συνέβαλαν στον, στον πόλεμο χάρη στα Bristol και στα άλλα βοβαρδεστικά που τους δώσανε και αυτά λίγα, ελάχιστα, μηναμινά, που τους δίνανε δεύτερη χρήση οι Βρυτανοί. Ποια, ποια προετοιμασία του πολέμου. Ποια προετοιμασία που δεν υπήρχαν ούτε μεταφορικά που πήγαινε ο άλλο από το, το στρατόπεδο. Διαβάστε. Εγώ το διάβασα συγκεκριμένα στο βιβλίο του Μουζάκη. Τα πολυμονά, το γνωστό επιχειρηματία μου Μουζάκη. Ο οποίο τι έλεγε. Παρουσιάστηκα στην Κόρινθο ω πεζικάριο μπα για τη βασική εκπαίδευση και με πήραν με τα πόδια από την Κόρινθο πέρασα, πήγα στην Πάτρα πέρασα απέναντι και με τα πόδια στο Αλβανικό. Μάλιστα. Τέτοια προετοιμασία είχαν. Α μην υπήρχε ο ενθουσιασμό και αφοσίω του ελληνικού λαού. Και θα σου έλεγα εγώ, στο ημερολόγιο ο κύριος αυτός, ο φασίστατης δικτάτορας mm -hmm. μεταξάς, όπου οι, οι δικοί του πληρωμένοι καλαμαράδες ε, τον ονομάζανε Ελίνα Μόλτκε, αλλά ο στρατηγός Πάγκαλος, που βεβαίως ήταν δικτάτορας, αλλά έναν φοβερό στρατιωτικός, εξαιρετικό στρατιωτικός, χάρη σε αυτούς, σε ίδιους σα, στρατιωτικούς, σαν για τον Πάγκαλο, οφείλεται η αναδιοργάνωση του ελληνικού των ενό, ενόπλων δυνάμεων μετά την ήττα και την ξεφτίλα του πολέμου του 1897, τον έλεγε ένα μηδενικό που χάρη στο βασιλιά έγινε κάτι. Εντάξει, σωστά, ναι. Λοιπόν, σε ολόκληρο τον πόλεμο ο Έλληνας Μόλτκε ούτε που πλησίασε το μέτωπο. Ούτε καν συμμετείχε σε συνεδριά του Γενικού Επιτελείου Στρατού και το, το γενικού επιτελείου για να για τα σχέδια. Αυτό το έχει αφήσει τελείω στον Παπάγο, άλλη εξαίρετη φυσιογνωμία, ο το Διεθνικό ήταν μετριότατος για να μην πούμε τίποτα χειρότερο, αλλά έτσι ήταν, γιατί είχαν διώξει όλο το στράτευμα, το στράτευμα του φιλελεύθερου και δημοκρατικού και κρατήσαν όλο τον κατημά. Είχαμε γίνει εκαθαρίσει την προηγούμενη δεκαετία με αποτέλεσμα. Λοιπόν, τρίτο, ποιος, ποια ήταν η γραμμή άμυνα και, και η στρατηγική αντιμετώπιση του Ιταλού φασίστα στα η άμυνα ήταν η υποχώρηση. Αυτή ήταν το, το στρατηγικό σχέδιο. Το αναφέρει ο στρατηγό Κατσιμήτρος. Ο Κατσιμήτρος δεν ήταν τυχαίος, ήταν ο διοικητής της μεραρχίας ή Υπήρου. Αυτό δέχτηκε το, το, το πρώτο πλήγμα σαν αυτήν την ιστορία. Και λέει ο Κακομήρης, ο στρατηγός αυτός που δικάστηκε και καταδικάστηκε ως το σύλλογο. Γιατί πέγραψε ο Μαζίλιον Τζολάγκοβλου την παράδοση. Καλά του κάνανε. Αλλά δεν μπορεί να το αρνηθεί ότι στην πρώτη φάση του, Ανήρας, παραβίασε τις που του είπα, υποχώρησε. Και εκεί. Και λέει, αν δεν υπήρχε ο ενθουσιασμός, το φρόνημα του Έλληνα φαντάρου του Έλληνα και του Έλληνα αξιωματικού, δεν θα υπήρχε περίπτωση να, να μην περάσω ο Ιταλός φασίστας. Αυτό έλεγε. Και μέσα στο ημερολόγιο του, ο, ο μεταξιά αναφέρει επανειλημένα το πόσο του γύριζαν, το εκνευριζόταν, με το γεγονός ότι η ελληνική διανόηση την εποχή εκείνη για να εμψυχώσει τον Έλληνα που πολεμούσε στο Αλβανικό, έβγαζε θούριους αντιφασιστικούς σε ελληνικές εφημερίδες εκείνης εποχής γιατί? γιατί ο άνθρωπος ήταν ιδεολογικά φασίστας χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν την εποχή που πλέον ε, ήταν ξεκάθαρο ότι η Γερμανία ετοιμάζεται πλέον να εισβάλλει στην Ελλάδα γράφει ένα από το τετράδιο των σκέψεών του Ιανουάριο 1941 mm -hmm. και λέει δεν πρόκειται εάν ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη ξεκίνησαν όταν πρώτο ανέβηκαν από μια καθαρή και τίμια ιδεολογία. Καθαρή και τίμια ιδεολογία, ο ναζισμός και ο φασισμός. Αυτό μπορεί. Το ζήτημα είναι αν κρατήσαν αυτή την ιδεολογία στην εξέλιξη του αγώνα. Αν την κρατήσανε, αν έμεινε αυτή η σημασία τους στο κάθε τους βήμα, τότε ο αγώνας τους έμεινε ιδεολογικός και μεγάλος. Αν δεν την κρατήσανε, αν δεν έμεινε ορθή η σημαία τους, Τότε ήταν εξ αρχής ψευτιά, μόνο χρήσιμο για να γελάσουν τους λαούς τους. Εκτός και αν ήταν και οι λαοί τους σύμφωνοι στο βάθος με την ψευτιά. Λοιπόν, στο ζήτημα της Ελλάδα αποδείχθηκε η ψευτιά και των δύο. Πρώτα φυσικά του Μουσολίνη και δεύτερα του άλλου. Γιατί τον προδώσανε. Ήτανε συντροφός τους. Φασίστας Ναζί ήταν ο μεταξάς Και τον προδώσανε. Γι' αυτό τους λέει ψεύτες. Κατάλαβες. Και λέει, η Ελλάδα έγινε από τις 4ης Αυγούστου κράτος αντικομουνιστικό, κράτος αντικοινοβουλευτικό κράτο ολοκληρωτικό, δηλαδή φασιστικό και κράτο με βάση αγροτική και εργατική και κατά συνέπεια αντιπλουτοκρατικό. Βεβαίω πόσο αντιπλουτοκρατικό ήταν όταν την εποχή μεταξύ έδαιναν και έγιναν οι μπολτοσάκιδε, οι ανδρεάδιδε, οι αγγελόπουλοι, τότε φτιάξαν τι μεγάλε περιουσίε και τα εργοστάσια με λεφτά του ελληνικού λαού, με λεφτά του κρατικού προπολογισμού, με λεφτά από το κα. Με, λε, με λεφτά από, τον, από το κομπόδεμα του Έλληνα αγρότη. Λοιπόν, και λέει, δεν είχε βέβαια κόμμα ιδιαίτερο να κυβερνά, όχι γιατί κυβερνούσε ο βασιλιά. Τσουτσέ του βασιλιά ήταν αυτό ο τύπο, αλλά κόμμα ήταν όλο ο λαό, εκτό από του αδιόθωτου κομμουνιστά και του αντιδραστικού παλαιοκομματικούς. Εκείνο αυτό ήταν φασίστας και βρέθηκε στην ανάγκη να συγκρουστεί με ομοειδεάτε του. Και βρέθηκε στην ανάγκη, γιατί σε άλλη φάση το εξηγεί, στη συνέντευξη που δίνει την επομένη τη 28η Οκτωβρίου, το 1940 το εξηγεί στου στους ανταποκριτέ και στου δημοσιογράφου του Αθναϊκού Τύπου που του καλεί εκτάκτο. Το εξηγεί. Λέγε, δεν έλεγα, αν, έλεγα, αν δεν έλεγα όχι τότε δεν θα καθόμουν ούτε μία ώρα στο θόκο τη Πρωθυπουργία. Το ήξερε πολύ καλά αυτό. Και όπω είπε και ο Γιώργο Καφαντάρη παλιό πολιτικό από το, το, το, το, το κόμμα του το φιλελευθέρων, mm -hmm. στη δίκη τη ελευθερία του 1954 γιατί τότε το να πει όταν φασίστα ο Εθνάρχης Μεταξάς ήταν αυτεπάγγελτα, ασκόταν και από τον Ισαγγελέα, όπως έγινε ε, με την Ελευθερία, η οποία έκανε αφιέρωμα έργα και ημέρες τά της Αυγούστου, δείχνοντας στιτά της Αυγούστου, δείχνοντας τα στοιχεία της αντεθνικής πολιτικής του Μεταξά, του ξεπουλήματος που έκανε δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος, και, την... και αυτεπάγγελτα ο Ισαγγελέας τσάς και σαγωγή. Πήγε λοιπόν ένας από τους μάτρες της από τους πάρα πολλοί πολιτικούς της εποχής εκείνης μάτες υπεράσπισης όλοι από το κέντρο και από τη λεγόμενη ε, δεξιά της του, δεν ήταν τότε η αιρέη ήταν του παπάγου, στρατάρχου παπάγου λοιπόν και είχε πει ο Γιώργος Χαρθαντάρης αναλύοντας το ότι αυτός, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε πει με μεγάλη ευκολία το ναι αν δεν υπήρχε ο λαός από τη μια και από την άλλη η Εγγλέζη λοιπόν και, λέει, και είπε χαρακτηριστικά ε, όπως ήταν και φιέστατο, Λέει ήταν ο μόνος Έλληνας Που είπε όχι Ενώ θα μπορούσε να έχει πει αυτό, αυτό είναι η επιτομή του, του Μεταξά. Μεταξά Και τα κατα πόσο ήταν εθνικά υπερήφανη πολιτική του Γιατί τα έχω πάρει στο Κρανίο και με κάτι άλλους Ανόητους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο Και χρησιμοποιούν τη δική μου Ανάλυση Την ανάλυση δηλαδή για το δάνειο α, Το βελγικό τότε, Λοιπόν, χρησιμοποιούν ότι... Μου ότι. Δεν είναι επιτυχία το, του, του Μεταξά, του... είναι επιτυχία της νομικής ομάδας λοιπόν. η οποία ανέλαβε πριν το Μεταξά, πριν την επιβολή του Μεταξά, το χειρισμό της ιστορίας, ο Μεταξάς δεν πήρε χαμπάρι την ένωση ιστορίας, ούτε τα, το, το, το, ούτε τα αρχεία τα, της κυβέρνησής του, ούτε το προσωπικό του μερολόγιο, τίποτα από όλα αυτά, δεν υποδηλώνει ότι πήρε χαμπάρι ποτέ τι συνέβαινε στα διεθνή δικαστήρια. Λοιπόν, η επιτυχία αυτή είναι του καθηγητού Ιούπι και της νομικής ομάδας που εκπροσωπούσε την, την Ελλάδα. Και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ιδέα πέρα τι του συμβαίνει και μόνο τότε μπαίνεις για κάποια θετική απόφαση γιατί οι, οι, αυτοί που την εκπροσωπούν, είτε διπλωμάτες είτε νομικοί, έχουν την ελευθερία να πράξουν σύμφωνα με τη λογική τους. Σε αυτούς ανήκει η επιτυχία και όχι στον δικτάτορα μεταξύ, ο οποίος ακούστε να δείτε τι λέει. Σε μία περίπτωση, όταν ως ημόπουλος, ε, ο Έλληνος προσβευτής, yeah. στην, το μεταξύγου καθεστώτος, στην ε, Βρετανία, του έλεγε το εξής, ότι του γκρινιάζουν συνέχεια οι Βρετανοί, ότι δεν κάνουν καλές business και όταν έρχονται να κάνουν business εδώ, στην Ελλάδα δηλαδή, ε, όλοι δημιουργούν προβλήματα. Άκου τι λέει ο Μέγας Εθνάρχης, άκου το έχει γράψει στο ημερολόγιο του στο ημερολόγιο όχι αυτή είναι επίσημα η θέλω να σας είπω όμως γενικώς για τα δυσχερία στα λέγουν ότι συναντούν εδώ εαγγλικές επιχειρήσεις ότι νομίζω ότι είναι μάλλον φανταστικές δυσχέρειες αυτές διότι πραγματικώς δύναται να είπε κανείς ότι μόνο προνομιακές στην Ελλάδα είναι εαγγλικές Εάν μάλιστα υπολογίζει κανείς ότι η Αγγλία εξάγει στην Ελλάδα 54 εκατομμύρια λιρών και εισάγει της Ελλάδος 5.2 τα δισεκατο... εκατομμύρια και ούτε 2 μάλιστα, θα η το της να είπε ότι είναι αγγλικών μάλλον συμφέρον από απόψεως πρακτικής η διατήρηση καλών εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα, ενώ από ελληνικές απόψεως είναι μάλλον αισθηματικών και ως τούτον, και στοιλού το αναγνωρίζω πληρέστερα δίνε με όμως να σας διαβεβαιώσω ότι Πολάκης και οι εδώ ερχόμενοι όπως συζητήσουμε Αγγλικάς υποθέσεις συμποθε... αγγλικά Άγγλοι διαπνέονται από ένα αίσθημα ιδιαίτερο όταν έρχονται, Ελλάδα, το... όταν έρχονται στην Ελλάδα το οποίο αίσθημα δεν έχουν όταν μεταβαίνουν για να συζητήσουν στην Τουρκία ή την Γιουγκοσλαβία και για τούτο εκεί υποθέστον λύονται Πολάκης προσωσφέρων μάλλον αυτών των χωρών και ουχή των Άγγλων επιχειρηματιών. Αυτό είναι, αυτό είναι το Έτσι, νομικό του Γεωργείου. Επίσημα ηλιογραφία ηλιογραφία. Υπογραφή είναι Ιωάννης Μεταξάς, 1η Μαρτίου 1937. Έτσι. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μια και είναι και οι μέρε τώρα που έρχονται, 22 Οκτωβρίου, εγώ, εγώ να πω καμιά φορά γιατί λέμε... Με αφορμή το γεγονός το τι θέλει με τη δημόσια τηλεόραση και ποιος ο χαρακτήρας της Θα πω έτσι ένα θέμα, ότι όλο αυτό το μήνα η δημόσια τηλεόραση Με όλα αυτή τα προβλήματα, τα γνωστά τα τα τα, τα Όμως η, αυ, αυτή είναι, αυτή η τηλεόραση, μόνο η δημόσια τηλεόραση Εδώ και ένα μήνα όλο το πρόγραμμα το έχει φιερώσει έτ' Στην άνοδο του φασισμού στο πόσο ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στην αντίσταση μέσα από ένα πρόγραμμα που έχει το Κιμαντέρ, ναι, μαρτυρίες και σύριαλ, έτσι που αφορούν την εποχή. Απλά λέω ότι αυτό αυτός σημαίνει δημόσια τηλεόραση, αυτό είναι ο ρόλο τη δημόσια τηλεόραση και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Ναι. Έτσι, γιατί αν και όχι, πάλι, δεν πάνω, έχουμε τον κάθε χαιρετόπουλο πω, ο οποίο ναι. καλεί τον οποιοδήποτε ναι. εκπρόσωπο τον Ναζί τον τον, τον, τον, τον ναι, να ναι. σου λένε ότι είναι ελληνικό ο, ο χαιρετισμό και είναι... να, του λες, να τον καλεί κιόλα στο στούντιο ο, ο άσχετο με τον ιστορική Βλάκα ιστορική. να κάνει την ιστορική εκπομπή. Αυτό είναι ο ρόλο των ιδιωτικών μέσων ενημέρωση, τουλάχιστον όχι όλων αλλά τη πλειοψηφία των ιδιωτικών μέσων ενημέρωση της 28 η Οκτωβρίου, του 25 η Μαρτίου της οποιασδήποτε επαιτίου έχει ο ελληνικός λαός, ε, μας βάζει συνεχίσει με τα πρωινάδικα, τα τσάμικα και τα... αυτό είναι. Και να, συνε... και να πούμε εδώ πέρα, γιατί θα κάν... γιατί έχω, τουλάχιστον τα με... με... με... πήρα άσχημα και θα έχει στοχονία αυτέ της Κυριακής θα έχει ένα πολύ αναλυτικό ιστορικό κείμενο για το mm -hmm. πώ πήγαμε στην 28η Οκτωβρίου και ποιο σήκωσε το βάρο του αντιφασιστικού αγώνα πάνω στο αλβανικό εκεί Λοιπόν αυτοί που χαιρετούσαν με υψωμένη τη δεξιά όχι απλά δεν πολέμησαν στο αλβανικό αλλά ακόμη και ο Μενταξάς λέει το ημερολόγιο του ότι έχει εκνευριζόταν από τις πόσες αιτήσεις της οργάνωσης του που ήταν οι ΕΕΟΝ και τα στελέχη της αιών, κρατιόντουσαν πίσω δεν πήγαν καν να υπηρετήσουν ούτε καν στα μετόπιστα του πολέμου λοιπόν αυτοί που χαιρετούσαν με τη δεξιά λοιπόν με, με, με, πώς το λένε, με ψηλά τη, τη δεξιά Λοιπόν, όπως λέει η Χρυσή Αυγή, όχι μόνο δεν πολέμησαν τον ξενεσβολέα, αλλά έγιναν πράκτορες της κομμαντατών και της ε, Ιταλικής Διοίκησης Κατοχής όταν μπήκαν αυτοί μέσα. Και όταν λοιπόν τους κάλεσε ο Χίτλερ να πολεμήσουν στο πλευρό τους, στο πλευρό των Ναζί, επικαλέστηκαν τον εξής χιδαίο πατριωτισμό. Όχι μόνο δεν ήταν πατριώτες, αλλά ήταν δοσύλλογοι και εντάχθηκαν στα τάγματα αλλιτών, δηλαδή τα ταγμάτα ασφαλείας. Άκου, Άκου λοιπόν τι ποιος ήταν ο δικός τους ο, ο... ο, ο... Oh. συνταγματάρχη, Παπαθανασόπουλο, Παπαθανασόπουλος, ο οποίος ήταν διοικητή, ένα ένας από τους δικιτές των τάγματων των ασφαλείας, έλεγε: «Δια τι κοσμοθεωρία του, ιδιό, του ιδιόρυθμου στρατιωτικού ε, σώματος, ιδιόρυθμου τον, ε, εννοώ, ο ιστορικός από το που παίρνουμε την, θα πάρουμε λέει από τους Γερμανούς όπλα για να χτυπήσουμε και να εξαλείψουμε τον Ελλάς. Και κατόπιν αυτά τα ίδια όπλα θα τα στρέψουμε κατά των Γερμανών όταν αποχωρούν. Έτσι και το συμμαχικό μας καθήκον θα εκτελέσουμε και την Ελλάδα θα παλάξουμε από τον κομμουνισμό. Λοιπόν, όποιο λοιπόν χώριζε την Ελλάδα τότε σε κομμουνιστές και εμείς, και εθνικόφρονε ήτανε πράκτορες του Χίτλερ και, του, και τους κομμαντατόρ γιατί αυτοί ορκίζονταν στο Χίτλερ και τα όπλα τα χρησιμοποίησαν ενάντια στο λαό mm. με τα τάγματα ασφαλεία ε, έμαθε ο ελληνικός λαός τι σημαίνει μπλόκο οι Γερμανοί δεν κάνανε μπλόκα χάρη στα τάγματα ασφαλεία. αν δείτε τα στοιχεία την εποχή που δημιουργήθηκαν τα ταγματα ασφαλείας έχουμε σφαγές όπως το Δίστομο, όπως τα Καλάβριτα όπως τις μεγάλες τα, τα 100 τόσα χωριά που εξαλείφθηκαν, μαζί με τους ταγματασφαλίτες πηγαίνανε και κάνανε αυτές τις σφαγές Λοιπόν, αυτοί ήταν οι πατριώτες και που βέβαια συνέχισαν μετά ως δολικά των Άγγλων και των Αμερικανών για να μην τρελανόμαστε τώρα έτσι, Αυτός που χωρίζει σε αριστερούς και σε δεξιούς το λαό σήμερα είναι πράκτορας της Μέρκελ και ο το ξέρουν δοσίλωνο γερμανοτσολιάς σήμερα. Και όποιος τολμά και χωρίζει με αυτούς τους όρους το λαό mm -hmm. και εγώ το απευθύνω και στην αριστερά για αυτήν την ιστορία γιατί εγώ απλά θα της πω το εξής έτσι γιατί πάλι ο κ. Τσίπρας τιμήθηκε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρες γράφοντας την Neue Deutschland αλλά να του πω το εξής ότι αυτός στον οποίο οφείλεται η άνοδος του νεοναζιστικού κινήματος σήμερα του ναζιστικού μορφώματος με κοινωνική επιρροή δεν οφείλεται στην, στην ε, στη λεγόμενη λιτότητα έτσι, οφείλεται πρωτίστως στην αριστερά γιατί τότε την εποχή εκείνη τα φασιστικά κόμματα οι φασιστικές δυνάμεις δεν απέκτησαν κοινωνική επιρροή δεν είχαν δηλαδή οπαδούς και ακολούθου εκτός από τον υπόκοσμο τύπου Κασιδιάρη, Παναγιώταρος κτλπ τον υπόκοσμο της εποχής λοιπόν τους ταβατζήδε, τη εποχή και Αυτούς λοιπά. Αυτός είχαν μόνο. Το Λαό δεν τον κέρδίζαν, γιατί τότε η αριστερά είχε κάνει το καθήκον. Σήχε 20 ψηλά τη μέρε ανεξαρτησία. Πολαιμού του κατακτηθεί. Ήταν η πρώτη που σηκώθηκε και πήγε στο βουνό. Ήταν η πρώτη που σηκώθηκε και πήγαμε. Στο σκάγανε από τη φυλακή και ανέβανε πάνω στην Αλβανία. Λοιπόν, είσαι χήμαρο σήμερα. Και έχω αυτό τον άθα ρόλο που πρέπει να σου πω βάλει η πρέπει να δουλεύουν. και να τελειώσουμε αυτό γιατί να μάθουμε την ιστορία μας επιτέλου να τη μάθουμε. Και αφού τη μάθουμε να ασκήσουμε κριτική, την κριτική, εκεί που χρειάζεται. Mm. Αλλά πρώτα να την μάθουμε. Έτσι. Και επειδή άκουσα κάτι Έχει γιατρούς... ...ανεπειροτεχνήματα. Ε, και, να... και επειδή άκουσα κάτι γιατρούς, ειλικρινά, που χιοκοτάνε τη Χρυσή Αυγή λένε του Κασιδιά, τι μορφωμένο παιδί είναι, εγώ προτείνω στον Ιατρικό Σύλλογο να του αφαιρέσω την, την, άδεια, την άδεια άσκηση επαγγέλματος, διότι δεν είναι δυνατόν να είναι γιατρούς. Αυτός θα με, θα, θα με γιατροπορέψει. Φερεύσει. Σκιτζής και ρωτάει είναι. Είναι αυτό που πριν την κρίση συζητούσε για αγκόμενες και αυτοκίνητα. Τέτοια νοοτροπία οδηγεί στη Χρυσή Αυγή. Και αυτός είναι ομοφωμένος, κατάλαβες πως πήρε το δίπλωμά του για να λέει και το ομοφωμένο μοφωμένο παιδί. Yeah. Και να τελειώνουμε με αυτό. 28 Οκτωβρίου δεν κατοχυρώθηκε επειδή είπε όχι ο μεταξά. Κατοχυρώθηκε από το αίμα των αναπήρων του Αλβανικού όταν αυτοί και οι νοσοκόμε τους μαζί με τους γιατρούς τους κατέβηκαν στην Αθήνα ανήμερα της πρώτης επιτείου της 28 Οκτωβρίου και κατέβηκαν στεφάνια σε όλη την Αθήνα στα μνημεία της πόλης Από αυτούς οι μισή γύρισαν πίσω στα νοσοκομεία γιατί οι άλλοι μισή έμειναν επιτόπου από τα πειρά των κατακτητών και των τόπιων δοσύλλογων αυτών δηλαδή που σήκωναν ψηλά τη δεξιά αυτοί σκοτώσαν τους αλβα... στα, τα, τα παιδιά από τα αλβανικά που είχαν αφήσει το μισό τους εαυτό επάνω στα αλβανικά και όχι από τον πόλεμο, και... από την περίφημη προετοιμασία του πολέμου του Μεταξά που δεν είχαν ούτε άρβηλα να φορέσουν και πολεμούσαν επάνω, επάνω στα βουνά. Λοιπόν, ήταν απαραίτητη αυτή; είμαστε λίγο έτσι σήμερα σε υψηλού τόνου. Το είναι πατριώτης σήμερα και ποιος ερώτησα... δεν είναι πατριώτης, αλλά, να το προσέχουμε πολύ. Αλλά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο με όλα αυτά που συμβαίνουν, ε, κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αφήνει να τα προσπερνάς. Πάμε σε ένα αρστό δελτηριδίσιο που έχουμε καθυστερήσει. Εκπομπή ΑΕ, για 20 λεπτά ακόμα μαζί σα, 2.30 τελειώνουμε. Γεωργία Μπάστα, Δημήτρη Καζάκη, υπό του ήχου του Μανώλη Μητσιά, στο CD Πατρίδα Δανεισμένη. Συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω του γνωστού email εκπομπή ΑΕ παπάκι gmail.com. Και φυσικά μέσω του SMS, ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας 5444 αποστολή. Υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη, η ελληνική υπομπηή από τις εκδόσεις Ποντίκη, τρέχει έως την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα κλειδωθούν οι πέντε τυχεροί, οπότε έως την Παρασκευή μπορείτε να στέλνετε η κλήρωση. Μαλλού η συμμετοχή είναι μόνο μέσω SMS. Ε, μέσω του email, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω SMS λοιπόν γράφετε επαμ, e κενό, τη λέξη βιβλίο το όνομά σα και η αποστολή στο 54344 όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το βιβλίο Εδώ ανεβάσαμε λίγο του τόνους σήμερα Ίσως και γιατί έρχεται η ημέρα του όχι και πάει λίγο επαιτειακά με όλα αυτά που συμβαίνουν ε, σου έχεις στείλει ένα κουίς με, όχι απλά συγγνώμη κιόλας για, το για τους ακουρατές και ότι ανεβάσαμε τους τόμους κι εγώ τους τόλους. ανέβασα αλλά μερικές φορές δεν μπορείς άνθρωπος είσαι ρε παιδί μου αλλά Γιατί... δεν μπορούν να μας, να μας κάνουν μαθήματα πατριωτισμού και να σε πιστεύουν και τόσο βλακανό το δεν ξέρω τι δεν δε, δε, μας κάνουν μαθήματα πατριωτισμού ποιοι οι πράκτορες των Αμερικανών των Γερμανών και οι σύγχρονοι Γερμαντζολιάδες και να έρχονται με το και φασιστικό και α... ναζιστικό χαιρετισμό και να τους νομιμοποιούμε και. Εντάξει, και θα, θα ήθελα, και πολύ, θα ήθελα πολύ, να, να δω τη μαγιά τους σε μένα, στο τσίπερα εντάξει, σε μένα, να δω τι κάλτσον θα σκίσουμε. Λοιπόν, μην... λοιπόν για να μην τρελαθούμε μην... τώρα κιόλας. Μην ανεβάζουμε άλλους τους τόρους. Λοιπόν, πάμε παρακάτωρα. Πάμε τώρα, εγώ να το χαλαρώσουμε. Γιατί έτσι αλλιώς δεν ασχολούμαι. Έχεις ένα quiz και θέλω τώρα θα χαλαρώσουμε, θα σου πω ένα quiz που σου έχουν στέλει εδώ. Τρεις ερωτήσεις, ένας φίλος σου, ο, ο ακροατής μας Αλέξης. Ε, έχει τρεις ερωτήσεις θα, η τρίτη αναφέρεται σε μένα θα του πω του φίλου Αλέξη θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα λοιπόν ε, αυτά που με ρωτάς ε, γέλασα πάρα πολύ οπότε του απάντησα πάμε, πάμε παρακάτω. λοιπόν καταρχήν λοιπόν. να πούμε το εξής καταρχήν καταρχή, μακάρι μακάρι να είχαμε ανθρώπους, την, ανθρώπους που είναι ιδιαιτεθειμένοι και που βάζουν την καθημερινή βάση εγκαταλείποντα την προσωπική του ζωή, εγκαταλείποντα την οικογένειά του, πολλές φορές τη δουλειά του και βάζουν το κεφάλι στον τορβά, κυριολεκτικά, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς πλάτες, χωρίς τίποτα, όπως τα παιδιά που είναι στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ ή στα άλλα όργανα του ΕΠΑΜ. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη μαγιά, τον ασπάτριό του σήμερα. Και μάλιστα χωρίς πλάτες. Και να μπαίνεις κατευθείαν στο ζωμί. Δηλαδή να ξεμπερδέψουμε το καθεστώς κατοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ και, της, και του καθεστώτος δουλειοπαρικίας που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές. Mm -hmm. Πόσοι τα λένε αυτά. Δεν ξέρω εγώ πολλούς. Όχι. όχι. Λέω για Οχι... τον φίλο που μας το γράφει. Ναι. όχι. Απαντάμε σε λοιπόν, απαντά στην πράξη. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Ο λογαριασμό μας βρίσκεται στην πράξη και το που είμαστε και το πώ συνεχίζουμε. Μακάρι να έχει και αυτό στο ανάστημα να κάνει το 1 εκατοστό από ,τι κάνουν τα παιδιά. Αυτά που είναι ενταγμένα εκεί που είναι ενταγμένα και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν. Mm -hmm. Ας κάνει γι' αυτός και μετά ας έρθει να κάνει κριτική. Το Δεύτερον, τα δύο κουμπιά... για διάβασε το... Α, ναι, κάτσε αυτό, το διαβάσουμε. Πρέπει να το διαβάσουμε καταλάβει και ο κόσμος. Ε, αν έχεις μπροστά σου δύο κουμπιά, σε σένα απευθύνεται το ερώτημα. Το ένα εξασφανίζει τον Μπόμπολα. Το άλλο εξαφανίζει τον Μιχαλολιάκο. Αλλά μόνο ένα μπορείς να πατήσει... πιο από τα δύο επιλέγεις το κουμπί που εξαφανίζει τον μπομπολά γιατί είναι σίγουρο ότι με αυτό θα εξαφανιστεί ο Μιχαλό Οκ okay. <laughs> Λοιπόν Γιατί τώρα... αν δεν έχει καταλάβει ακόμη τις, τους υπόγειους το... δεσμούς το... χρηματοδοτικούς το... και πολιτικούς το... και άλλους που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο εκπροσωπήσεις της ελληνικής κοινωνίας τότε Εντάξει, Τι να γι αυτό ρωτάει ε, Για να του δώσουμε αυτή την πληροφόρηση ε, αλλά να πάμε τώρα και σε κάτι άλλο, να φύγουμε εντελώ, διότι είχαμε και μια καλή είδηση, ρε παιδί μου, σήμερα mm. και να την πούμε. Ανοίγω και εγώ κάτι να πληροφορηθώ το πρωί πριν φύγω από το σπίτι και βλέπω, α πούμε, να πανηγυρίζουν διάφορε ιστοσελίδε. Αναβήκαμε, λέει. Η Ελλάδα είναι στι 10 χώρε με τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματο, σύμφωνα με έκθεση τη Παγκόσμια Τράπεζα. Okay. συγνώμη δηλαδή, εδώ έρχομαι εγώ κάθε μέρα. Τι είναι αυτά που μου λε εσύ. Ποιο να πιστέψω εγώ. Η... Την Παγκόσμια Τράπεζα θα πιστεύει Εφέδεια θα πω έτσι. Ναι. Όλα τα καμάρια της, κυβέρνη... <στονίτρια> της διοίκησης Μπούς Διατέλεσαν διοικητές Δηλαδή έπρεπε η χώρα, κατα... δηλαδή, έπρεπε η χώρα να, να καταρρεύσει για να ανέβει Στη λίστα Όχι δεν είναι αυτό Καταρχήν να μας πει πόσου Θανάτους έχει στο ενεργητικό της Παγκόσμια Τράπεζα Γιατί όταν ανέλαβε Όταν ιδρύθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα Με σήμερα Όταν ανέλαβε η Παγκόσμια Τράπεζα, η, η λιμποκτονία στον πλανήτη αφορούσε μόλις, μόλις το 2 με 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σήμερα αισίως έχει ξεπεράσει το 26%. Και, και το λέω αυτό γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα διακηρυγμένο στόχο έχει την αντιμετώπιση της φτώχειας και της λιμποκτονίας στον πλανήτη. Βέβαια mm -hmm. ε, ακριβώς το ανάποδο κάνει. Είναι ένας από τους βασκούς με τις πολιτικές που αφαρμόζει. Δεν έχει συμπαράσταση σε αυτό λοιπόν, το ρόλο. η συγκεκριμένη ρόλο. έρευνα γίνεται ε, με, ε, με, γκάλωπ, με ειδικό γκάλωπ που κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα σε επενδυτικούς κύκλους. Και αυτός αποτελεί δείγμα το σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Παρόλα αυτά είμαστε στην 83η, που σημαίνει ότι πρέπει να ανέβουμε προς τα πάνω. Έχει να πεθάνει ο κόσμος ακόμη... Και την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε την 3Ε που κλείνει. Ναι. Την κοακόλα που φεύγει. Ναι. Τη φάγει φάγε το ίδιο. Η, μεγάλη, η Carrefour έχει φύγει. Mm -hmm. Η Maxxia σπέσε το ίδιο. Και όλες οι μεγάλες αλυσίδες ε, ετοιμάζονται μαζί με τις, πο, με τις πολλές, πολύ μεγάλες εταιρείες. Προφανώς όπου μας είπαν πρόσφατα μια άλλη μελέτη ε, πολύ σημαντική. μα είπαν ότι φεύγουνε διότι λέει φταίει το κράτος που φεύγουν. Mm -hmm. Δηλαδή... Μας επιβεβαίων αυτό που λέγαμε ότι τις πράλες. Φεύγουν για να δημιουργηθεί καθεστώς χάος και κατάρρευσης, ολοκληρωτικής κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, ναι. όπου πλέον θα κυριαρχήσει το αρπακτικό, ο υπόκοσμος δηλαδή, ο υπόκοσμος είτε της κοινωνίας είτε της αγοράς, και αφού σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση χάος και καταστροφής, θα επανέλθουν για μεγαλύτερα προστακέρδους. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία. Να, να διευκρινίσω σε αυτό που είπαμε, ποιες είναι οι άλλες 9 χώρες, Τώρα... δηλαδή είναι 10 οι χώρες, εμείς είμαστε 8 στις 10 χώρες σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για να καταλάβουμε ποιους συναγωνιζόμαστε, Έτσι. που έχουν και αυτοί την ανάλογη yeah. δοχείριση δηλαδή της επιχειρηματικού κλίματος. Λοιπόν, είναι Πολωνία, Σρυλάνκα, Ουκρανία, Ουσμπικιστάν, Μπουρούντι, Κοσταρίκα, Μογκολία, εμείς, Σερβία, Κραζακστάν. Και όπως λέει και ένας φίλος, δηλαδή είμαστε 8η στα καλυστεία Μης Κάτω Παναγιά. Και πήραμε τον τίτλο «Τέταρτη αναπληρωματική Μης Γιάνγκ Κάτω Παναγιά». Okay. Και αυτό βεβαίως που θα πρέπει να υποδηλώνει ότι έχουμε εμείς, πώς θα το πούμε, με έτσι θα προσεκίσουμε επενδύσεις. Έτσι ο στόχο είναι προ... να προσελκύσει το πίνε. Εντάξει, ναι, για να έρθει η περίφημη ανάπτυξη. Θα τα συζητήσουν σήμερα, τώρα σε κανένα μισάρο. Θα βρεθούν οι τρει μα μεγάλοι αρχηγοί, αυτοί που αποφασίζουν. Και θα. Νομίζω όλα τα πράγματα θα ξεπεραστώ. Εγώ λέω αύριο να φέρουμε ας... μια ομιλία, να διαβάσουμε αποσπάσματα από την ομιλία στο Κοινοβούλιο για το Σύνταγμα το 75 που μέσα εμπεριείχε ρήτρα προστασία του ξένου κεφαλαίου mm -hmm. ε, για την προσέλκυση παρεμπιπτόντως ε, ότι ισχύουν για το μεταξύ βάλτε στην ιοστή δύναμη για να καταλάβετε τι ισχύει επί χουνταφ σε επ, επ, επ, και μην ξανακούσω ή μην ξαναδώ ότι δεν υπήρχαν χρέη αυτό ναι, θα ε, επιχούντα ε, ε, ε, θα, θα, θα αναφερθούμε συγκεκριμένα να αναφερθούμε, σε άλλη δημίκη, σε άλλη, ε, διότι είναι ένα από τα ωραία που κυκλοφορούν τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν, στα από σήμερα ό,τι συμβαίνει σήμερα νομοθετικά και πολιτικά το ετοίμαζε η Χούντα τότε. Δεν πρόλαβε να το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, εκείνος ο λαός παρά το γεγονός ότι δύσκολα μπόρεσε να, να βρει το βηματισμό του και να κάνει αντίσταση γιατί δυστυχώς εκεί η ευθύνη, ευθύνη της Αριστράς είναι πάλι τεράστιες και ο αστικός κόσμος που τον ξεπούλησε όπως άλλως τον ξεπούλησε και στην παλιά κατοχή έτσι ε, Παρ' όλα αυτά όμως η δυσαρέσκεια ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε ούτε να επιβάλει το κατοχικό σύνταγμα που ετοιμάζει η Χούντα το οποίο είναι το χιδεωδέστερο σύνταγμα που υπάρχει που υπήρχε ως προς την προστασία των ξένων επενδυτών και των ξένων κεφαλαίων μιλάμε για συμβάσεις λίτων παραχωρούσαν τα πάντα Α, έχετε ακούσει για την Σύμβαση Κούπερ Η Σύμβαση Κούπερ βεβαίως υπογράφτηκε το 1932 ε, που αφορούσε όμως τη διαχείριση των νερών ε, της Ελλάδας. Το 1937 υπογράφεται ναι. ξανά από το Μεταξά αυτή η σύμβαση με μετά από συμβουλή των Αμερικανών. Συμβουλή ξέρεις. Ναι. ναι. ναι. Και υποστήριξη των Βρετανών γιατί είχαν κάνει κοινοπραξία ναι. και της παρέδωσε ο Μεταξάς τα πάντα. Όλο τον ορυκτό πλούτο υφιστάμενο και αυτόν που θα μπορούσε να βρεθεί. Στη συγκεκριμένη Αμερικανική εταιρεία, εταιρεία Αγγλοσαξονικών συμφερόντων Λοιπόν και όχι μόνο αυτό Αλλά δε, με βάση τη σύμβαση αυτή Δεν επετράπει στο ελληνικό δημόσιο Δεν επετράπει Να υπάρξει δημόσιος φορέας Όπως για παράδειγμα το ΙΓΜΕ Και μάλιστα η συμφωνία αυτή λειτουργούσε Μέχρι την είδηση του ΙΓΜΕ Το ΙΓΜΕ είναι η πρώτη παραβίαση Τη συμφωνίας κουπερ Τη δυνατότητα δηλαδή 30, να έχω. το 32. 32, 32, 32. ήταν οι πρώτοι, η πρώτη και μετά με το μεταξύ το 37. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ξεπούλησε όλα, δεν ανήκε τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, όχι μόνο οικτό πλούτο και ο μεταλευτό πλούτος που υπήρχε ήταν διαπιστωμένο όσο ήταν διαπιστωμένο αλλά και ό,τι θα βρισκόταν στο μέλλον. Mm -hmm. Όσοι λοιπόν από σάσχεω έχετε, έχετε κάνει σημαία τη, τη συνδική Κούπερ όποτε κούτε συνδική Κούπερ να σκεφτώσετε μεταξύ. Για να ξεκαλάβετε πόσο εθν ήταν αυτό ο κύριο. Λοιπόν, αλλά έτσι ήταν τα φασιστικά καθεστώτα στην Ελλάδα. Ε, λόγω, λόγω προτεκτοράτου πάντα λειτουργούσαν ω μοχλός επιβολή των ξένων δυνάμεων. Έτσι όσο καιρό η Βρετανία διαπραγματευόταν με του Ιταλούς για να κερδίσει την εύνειά του και την μια συμφωνία ώστε να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία, μάλλον να μην υπάρχει σύγκρουση με τον Ιταλικό στόλο ο οποίο θα είναι εξίσου με τον Βρετανικό στόλο ε, στο ε, ο, η Βρετανική κυβέρνηση με συμφωνία του Γεωργίου Βασιλιά Γεωργίου που ήταν τοποτεριδής των αγγλικών συμφερόντων στην Ελλάδα επίσημος πράκτορα στην Intelligent Service ναι. λοιπόν, ε, η Ελλάδα ήταν στο πιάτο να παρακολουθεί στην Ιταλική Αυτοκατορία προκειμένου η Βετανία να κλείσει αυτή τη συμφωνία όσο λοιπόν οι γεώναντουσαν αυτές με, με διαπραγματεύσεις μέχρι τις αρχές του 1939 που ατύχησαν γιατί η Ιταλία ακολούθησε ε, διαφορετική γραμμή για τους δικούς της γεωστρατηγικού λόγους η Βρετανία έλεγε στον μεταξύ και αυτό έπρατε την αποδυνάμωση τη και του ηθικού του ελληνικού λαού προκειμένου να αποδεχτεί την, προσέ... την προσάρτησή τη στον... Στον Ιταλ... στην Ιταλική αυτοκρατορία. Αυτή ήταν η δράση τους. Mm -hmm. Γι' αυτό άλλωστε ολόκληρο το καθεστώ το σύνολο του καθεστώτος τότε ακόμη και στα σχολεία διδάσκονταν το μεγαλείο του, του Ιταλικού καθεστώτο και του Ναζιού καθεστώτος. Ενώ όλοι οι συμπαραμαρτούντες του μεταξύ τι ήτανε, ήτανε πράκτορες των Ιταλών και πράκτορες των Γερμανών. Και απέδειξαν τη δράση και στη διάρκεια του πολέμου, με την υπονόμευση που ασκούσαν, το, το αποκορύφωμα ήταν η συεθικολόγηση, έτσι, okay. και μετά που συνεργάστηκαν ε, ενεργώ με τον κατακτητή. Θέλω να κάνεις στη χάρη των ακροατών που μας στέλνουν μηνύματα, ε, και εντάξει, του ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια σχετικά ξέρεις, με αναφορέ ιστορικέ που κάνουμε. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια δίψα. Λέει αν μπορεί ο Δημήτρη γενικά στην εκποπή όταν αναφέρεστε σε τέτοια ζητήματα ιστορικά να μα λέει και κάποια βιβλιογραφία, να αναφέρουμε κάποια βιβλία που μπορούμε να στραφούμε. Και θέλω ναι. να το πω διότι είναι πολύ σημαντικό και τέτοια ναι. εποχή που είναι και δύσκολα άνθρωποι να σου λένε ότι πε μα κάποια βιβλία να στραφούμε για να διαβάσουμε, όσο μπορούμε να του Νομίζω ένα εξάρτητο βιβλίο το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό ω προς... μάλλον δεν μου αρέσει η έννοια αντικειμενικού γιατί όταν προσεγγίζεις ένα πράγμα εξ το προσεγγίζεις από τη δική Είμα. σου σκοπιά. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι σαν αν είσαι ένδυμος με τον εαυτό σου και με το αντικείμενό σου Είμα. το προβάλλεις από όλες τις πλευρές Είμα. στο μέτρο του δυνατού. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι α, του όλων να η ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974 τρίτομο είναι και είναι εκδόσεις Πολάρης, Μάλιστα. η Σύγχρονης για γιατί ναι. υπάρχει και παλιά, ναι. νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που θα μπορούσαν να διαβάσουν για πιστεύω, να καταλάβουν. Είναι Σόλων Γρηγοριάδης, ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974, Πολάρης, εκδόσεις πολάρης, που είναι τρίτομο. Μπορεί. Τρεις κοντρίτομοι. Ο, ο, ο πρώτος είναι 41-45, το... ο, ο, ο, ναι, ο, ο, ο, ο άλλος είναι ο Εμφύλιος. αυτό να το μαζί. Ο ένας είναι 41-45, ο άλλος είναι ο Εμφύλιος μέχρι το 50 και ο, το 50 μέχρι το 74 mm -hmm. είναι ο τρίτος τόμος. Ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιστορία γιατί ο Σόλμπερτς εικονιωθείς εκτός από τις ιστορικές πηγές χρησιμοποίησε και πάρα πολλές μαρτυρίες διότι ήταν δημοσιογράφος ο άνθρωπος να. και εξαιρετικός δημοσιογράφος επειδή έγραφε συστηματικά αν, θυ, αν θυμάμαι καλά σε ποια εφημένεια εδώ δεν θυμάμαι νομίζω την Ακρόπολη μπορεί να κάνω λάθος ε, σε, έγραφε τα, το ιστορικό του δοκίμιο αυτό και έτσι προκαλούσε τις αντιδράσεις πάρα πολλών μαχητών πρωταγωνιστών ή οτιδήποτε ε, που είχαν άμεση απλών ανθρώπων κιόλας που είχαν άμεση ανάμειξη στα γεγονότα και τους στέλνανε πάρα πολύ με, μεγάλο όγκο αλληλογραφία. αυτή η αλληλογραφία του έδωσε δυνατότητα να φωτίσει πλευρέ ε, των ιστορικών γεγονότων που δεν είναι εύκολο να φω, δεν εύκολο, φωτίζονται εύκολα από, από τις κλασικές ιστορικές πηγές. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή, αυτή η ιστορία που μπορεί βεβαίω ε, και εγώ προσωπικά από αρκετές, σε αρκετέ πλευρές διατηρώ τι επιφυλάξει μου. Έτσι και την ιδιαίτερη γνώμη Εντάξει, αλλά βιβλίο είναι ανέξει... βιβλίο αναφοράς. Α, αυτό ακριβώς, οι γενικές δαμές, ότι μπορούμε να αναφερθούμε και mm -hmm. δεν είναι από αυτά που κυκλοφορούν που είναι για πέταμα, γιατί πολλά βιβλία είναι για πέταμα. Βεβαίως, σαν και αναπορές για το Μεταξά, κυκλώ, αυτά που διάβασα το, για το, το Μεταξά, είναι απευθείας από το προσωπικό <laughs> του από ημερολόγιο, του. τόμος τέταρτος, ε, αλλά δεν το προτείνω, είναι τέσσερις τόμοι. Ε, νομίζω ότι το ημερολόγιο είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλέον τη γνώση, ναι, δηλαδή είναι έχουν καταπτήσει να ναι. ένα κομμάτι της γνώσης. Και Ή είναι και αν πάς, πολύ ακριβής. η ιστορία. Ή αν πας παρθένω σε αυτή την ιστορία να διαβάσει το ημερολόγιο του μεταξά, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα καταλάβεις, ναι. τίποτα έτσι. Ναι. Είναι σαν και αυτούς που πήγαν να διαβάσανε το άνθρωπο μου. Για το Γιούπι και την απόφαση του 1939 και αμέσως και, πήγανε συμπέρασμα ναι, ναι, ναι, ότι είναι ο εθνικά. Ο... ο Μεταξάς. α Να okay. σας πω τι λέει τι λέει στι αναφορέ το Μακί. Ο Μακβί είναι ο Αμερικάνο Πρέσβη mm -hmm. σε όλη τη δεκαετία του 1930. Έτσι mm -hmm. λοιπόν λέει το εξή ότι μέχρι το 35-36, αρχέ του 36 που γίνονται μεγάλε αλλαγέ αρχέτο Βασιλιά, mm -hmm. ναι, ναι. λοιπόν και όλα αυτά. Ο λαός με τις κινητοποιήσεις και τη δυσσαρέσκειά του είχε επιβάλει από το 32 να μην πληρώνεται ούτε δραχμής στους ξένους στοκογλήφους. Mm. Παρά το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις που περνάγανε τότε mm -hmm. ήταν με τους στοκογλήφους. Mm -hmm. Αλλά ο ελληνικός λαός δυσσαρέσκεια, κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις και όλα αυτά τα πράγματα δεν τους επέτρεπε. Ο λόγος, που επι... Ένας από τους πολλούς λόγους που επιβλήθηκε η μεταξυγίδα δωρεία ήταν για να ανοίξει ο κρατικός κοροβανάς στους τοχογλήφους τοκο... της Ελλάδας. Είναι ο πρώτος που έκανε και τη ρύθμιση και την τελική ρύθμιση των χρεών, των προπολεμικών χρεών στο... στο Μεσοπόλεμο, μάλλον των το... χρεών στο Μεσοπόλεμο και ταυτόχρονα αυτός που αύξησε και το ποσοστό, το τυπικό ποσοστό αποπληρωμής τους. Για να το πληρώσω βεβαίω, λέει λάτισε ιστορίες ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ο μεταξύ Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, σε παρακαλώ αν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν ακράτη. Εάν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Ε, του έχει έρθει μια ειδοποίηση να πάει στην τράπεζα για να ανανεώσει το ανοιχτό δάνειο αγροτών. Φαντάζομαι στην αγροτική ανοιχτό δάνειο. Γιατί λέει γίνεται αυτή η ανανέωση, αν δεν πάω, θα πληρώσω τόκου υπερημερία. Τι ανανέωση αυτό. αυτό λοιπόν, να πούμε στον φίλο, ότι θα πρέπει να μας στείλει λίγο περισσότερες πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι. Τι ε... ανανέωση ακριβώς του ζητάνε. Για να μπορέσουμε, αν μπορούμε να το απαντήσουμε ή όχι, αλλά στείλτε μας κάποιες περισσότερες πληροφορίες φίλε Αποστόλη, ώστε να το δούμε το θέμα Φεβαιός, και να επικοινωνήσουμε. Φεβαιός. Φεβαιός. Φεβαιός. Πάντως ύποπτον. Ε, το ανανέωση τι είπα να πει ανανέωση. Ναι. Αλληλόχρεως, ε, είναι, ανοιχτό το... δάνειο, είναι, πω... τι ακριβώς. Να πω το εξής. Ε, μη μας Δηλαδή ξέρεις ότι όλοι παίρνουν με ένα ύφος βέβαια μου Και αν δεν έρθετε ή εκείνο ή το άλλο, με ένα του επιθετικό. <Και> <με> ένα του <Και> ότι θα σου στείλουν τον αστυνόμο στο σπίτι να σε συλλάβουνε, πούμε, και κλείσεις ένα χρωστάσκα που σε έτσι δεν μπορούν όλοι. Προς το παρόν Λοιπόν, εντάξει, κερδίζουμε χρόνο να δούμε τι είναι αυτό και μετά ανάλογα να κάνουμε τις κινήσεις μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Ηρεμία και ψυχρεμία πρέπει να έχουμε. Αυτό προτείνουμε μέχρι αύριο που το ραντεβού μας, εκπομπή ΑΕ. Από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα να είστε καλά μέχρι αύριο. Μικρόφωνο τώρα στο Χάρη μπότσαρη, εδώ στον ΝΑΔΕΦΕΟΣ, στους 90,6.